The Press Project, TELIA -GR. το Press και τη φάρμα των ζώων. Δεν είναι ώρες ανέμελε. Η ζωή μας έχει αλλάξει. Ζούμε την πιο δύσκολη δοκιμασία μετά τον πόλεμο. Δίνουμε μάχες με έναν αόρατο εχθρό που έχει κάνει παγκόσμια εισβολή. Χρειάζεται να αντέξουμε πρώτα απ' όλα ψυχικά, με σθένος. Να υποστούμε ευλαβικά τα μέτρα, να βάλουμε στην πάντα συνήθειε διασκέδασεις, συναναστροφές. Χρειάζεται να πολεμήσουμε συλλογικά. Να ζήσουμε μέσα οι τελετέ, οι γιορτέ να περιμένουν τον άλλο χρόνο. Κυρίως χρειάζεται να μην διχαστούμε, να μην χωριστούμε. Ζούμε σπίτι, αλλά από αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση. Όχι από αδιαφορία ή αντικοινωνικότητα. Δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Όπω δεν έγινε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου για την 25η Μαρτίου, όπω δεν έγινε περιφορά επιταφείου, δεν έγινε ανάσταση, δεν γιορτάστηκε Πάσχα. Σε όλε αυτέ τι εθνικέ ή καθολικέ στιγμέ γιορτή, κάναμε πίσω. Έτσι και τώρα, με την ίδια ευλάβεια, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια ευθύνη, είναι μέτρο προστασία στην πιο δραματική στιγμή τη πανδημία. Είναι πράξη δικαιοσύνη, ίση μεταχείριση και συνέπεια στη στάση εναντί των άλλων εορτών. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσει. Κανεί δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από κάθε πολίτη που δεν έκανε Πάσχα ή 25 Μαρτίου. Δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσει όταν τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Δυστυχώ, οι δρόμοι και οι διαδηλώσει κουβαλάνε ιό. Και γεννάνε αρρώστια Απαγορεύεται φέτος η πορεία Η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο απαρέγκλιτα, Παντού Απευθύνω έκκληση σε όλους Κόμματα, συλλογικότητες, πολίτες Δεν απειλούνται δικαιώματα, δεν υπάρχουν σχέδια Κατά της ελεύθερης έκφρασης και της δημοκρατίας <χω> <χω> <χω> Εβένα. Ζητάμε αλληλεγγύη Ευθύνη Νιάξιμο για τον συνάνθρωπο Προστασία για τον διπλανό Να ζήσουμε φέτος για να γιορτάσουμε του χρόνου. Καλησπέρα, είναι το Ράδιο Καραντίνα Θάνος Καμίλαλης Κωνσταντίνος Πουλής Γεια σας Τα διάβασα Αυτά και μετά δόθηκε το σύνθημα Λοιπόν ορμάτε πα, πα, πα, πα, πα. Δόθηκε σύνθημα λοιπόν ορμάτε παιδιά Υπήρχε ένας αριθμός εγκλωβισμένων στο Πολυτεχνείο, οι οποίοι είχαν κάνει μια κινητοποίηση ενόψη του εορτασμού της επαιτίου του Πολυτεχνείου και η αστυνομία, το λιγότερο που έκανε αυτού, εδώ δεν άφηνε δημοσιογράφους, απομάκρυνε το δημοσιογράφο της ΕΡΤ από το, από το συμβάν γιατί έτσι είναι παιδιά οι γιορτέ η αλληλεγγύη, το νιάξιμο, πώ το λέει ο Ζητάμε αλληλεγγύη, ευθύνη, νιάξιμο για τον συνάνθρωπο, προστασία για το διπλανό. Ε, όταν τα κάνεις αυτά και εσύ δεν διώχνετε το δημοσιογράφο ρε παιδιά. Mm -hmm. Κάθε φορά που θέλετε να δείξετε αλληλεγγύη, ευθύνη, νιάξιμο για τον συνάνθρωπο, προστασία για το διπλανό δεν φροντίζετε να έχετε απομακρύνει του δημοσιογράφους πρώτα. Ε, έτσι έκανε και ο Χρυσογωίδης. police chai chuje pallero Oh, Oh, Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο εορτασμό. Και εμεί έχουμε εορταστική ατμόσφαιρα με Μπρέγκοβιτ τώρα, δηλαδή δεν ξέρω τι πιο εορταστικό να βάλουμε, παιδιά. Και αν μα δείτε, αν δείτε τη φάτσα του Θάνου τώρα, παιδιά, είναι η ψυχή του πάρτη. Δηλαδή και εγώ φαίνομαι χαρούμενο μπροστά του μετά μου τραβήξει. Λοιπόν, να κάνουμε. Λιώνουμε εδώ. Ε, εντάξει, δεν μπορεί να σε χαρούμενο με αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο προσθέτει. Μπορεί να το κρίνει όπω θέσαι, παιδί μου. Ε, η, η δημόσια υγεία κλπ. Αλλά μια εικόνα τώρα που 13 Νοεμβρίου μπουκάρουν αστυνομικοί ε, όπλα και ματατζίδες στο Πολυτεχνείο, δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν είναι η αντίληψη που έχουμε για μια εικόνα γιορτή αλληλεγγύη, μια ξύματο για τον. Συσκολή ε, στον συνάνθρωπο. Δεν είναι ωραία εικόνα γενικότερα. Αχ. Ε, ε, εμπιδιτώ, όπως παιδί, και αν παιδί, το κάνουμε παιδί. δεν είναι, είναι Υπάρχει ένα συμβολισμός ρε παιδί μου Αυτό ναι αυτό Δηλαδή αυτό που εμείς λέμε ναι, Καλά δεν ξύλο ποτέ ρε παιδί μου Αλλά αυτό που θα πει ο άλλος ε, Εντάξει ε, δημόσια υγεία τι να κάνουμε του χρόνου Αυτό τον μέσο έτσι Με κινείται στο κέντρο Ωραία ε, Ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος Υπάρχουν κάποιοι ε, Που το βλέπουν και χαίρονται Χαίρονται Όπω λέει και η Ατζαμού. Καλέ, μόλι μίλησε για απαγόρευση και λέει ότι δεν είναι κατά των ελευθεριών, σοβαρά. Γενικά ξεκινήσω με ρε, μου σου λέει, μου. Γενικά δεν είμαι. Πρακτικά απαγορεύεται αυτό. Πέρασα νόμου για τι διαδηλώσει. Σε δέρνω γενικότερα. Τώρα έχω έναν λόγο να σε δίνω παραπάνω. Δεν χρειάζεται να τηρήσω κάτι. Να απολογηθώ για κάτι. Απλά θα δίνω. Ε, αλλά γενικά είμαι υπέρ των ελευθεριών. Τα λέω ωραία. Κοίταμε. Ο Ζη λέει πότε είναι η πορεία. Δεν θα πάω για ένα φίλο ρωτάω. Ρε, δεν αφήνετε τα σάπια. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε ε, δημοσκόπη, γιατί και η εκπομπή τώρα δεν μπορεί να πάει κόντρα στο ρεύμα. Πρέπει να πούμε, παιδιά, πείτε μας αν είστε υπέρ κατά τουλάχιστον εσείς που μας βρίζετε στο chat. Λοιπόν, θα πείτε αν είστε υπέρ κατά και εγώ... Πώς λεγόταν αυτό, δυσίλωγοι. Mm -hmm. Αυτό το, η άσκηση που κάναν οι σοφιστές να υπερασπίζουν τη μία και μετά την άλλη άποψη να υπερασπίζουν τη hey, λαρέ, αυτό να πει, το, Εγώ θέλω το κάνω αυτό. το κάνα χθε. Που yeah. έγραφω, καθε, ήταν και να αλλάξει τα μηνύματα Χθε εκεί έξι παρά στην καραντίνα και έγραφω ένα υπέρο άλλος κατά και εγώ Μονίμω: Α, το βλέπω αυτό το επιχείρημα και το βλέπω αυτό το επιχείρημα. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Παιδιά, λοιπόν, οπότε ε, πείτε μας γενικά αν θέλετε να γίνει ή να μην γίνει και εγώ μετά προσαρμόζομαι. Και εμείς να γράφουμε για εκτόνωση. Γυρνάνε την κουβέντα τεχνιέντος στο Πολυτεχνείο να μην ακούγονται τα χάλια του στα νοσοκομεία. Ah. Ναι. Ναι, έλεγα. Το πιστεύω. Έλεγα στον Κωνσταντίνο. Έτσι και έως καραντίνα. Ράδιο καραντίνα. Είναι πάντα εξομολογήσεις κάναμε. Και αυτό νο δεν βλέπω ένα σενάριο που δεν τους βγαίνει υπέρ το θέμα του πολυτεχνείου. Αντιδημοφιλής άποψη. Για μπορεί δημοσιογράφος να κοιτάω το επικοινωνιακό, αλλά... Να κάνουμε τη συζήτηση που κάνουμε με τον Κωνσταντίνο πριν 10 λεπτά. Και οι άνθρωποι είστε εδώ πέρα, και όσοι μα ακούτε, μπορείτε να μα βρείτε ελεύθερα ναι, παιδιά, στο να μα στα σχόλια, στο να, facebook, στο α, chat. Αυτά που λέγαμε πριν να μπούμε. Α, λοιπόν, α, ωραία. Ε, εμένα, το μπλε, εγώ φοράω μπλε με μπλε πάρα πολύ. Πριν να μπούμε, λοιπόν, ρωτάω στον στο Θάνο, του λέω τι θα, θα έχουμε κάμερα, γιατί δεν ξέρω τώρα μα ταιριάζουν αυτά. Ναι. Μου λέει ο Θάνο, ε, τώρα είναι λίγο ρε παιδί μου, μπλε με μπλε, μήπω να το συνδυάσει λίγο πιο τολμηρά. Ναι και, και, και εκείνη, ναι, και εκείνη την ώρα, παιδιά, ε, ξεκινάει η κουβέντα για το πολυτεχνείο. να πώ ήθελες να πεις για το πολυτεχνείο ή αυτό για τα, για τα ρούχα. Μακάρι να μαζευτεί, φωτιά, Γράφει ο Τσβάλιν, <laughs> μακάρι να μαζευτεί ένα μοίριο κόσμο στην πορεία. Εντάξει, α ξεκινήσουμε ότι αυτό θα γίνει. Αλλά ότι μαζεύεται πολλοί κόσμος στην πορεία. δεκα Δέκα, Όχι, έχεις... εφετίο. Εφετίο. Από είκοσι μέχρι εβδομήντα που λέγαμε για το εφετίο. Και πάλι. Τι... Τι μήνυμα στέλνετε. Ναι, ας το δούμε παιδιά. Πάμε να το συζητήσουμε. Εγώ προσπαθώ να δω Ψιχαρήμα. και πραγματικά δεν έχω άποψη. Οπότε άμα θέλει κάποιος να με κράξει, ε, ας περιμένει λίγο. Παιδιά, θέλει κάποιος να κράξει, να κράξει το θέμα. Δεν είναι κακό να λες ότι δεν ξέρεις κάποια πράγματα. Και ίσως και ως δημοσιογράφη βάζω το επικοινωνιακό κομμάτι. Στο best case scenario για να το πάμε με σενάρια, έχει πάρα πολύ κόσμο, μαζικό μήνυμα και λοιπά. Και μετά σου λένε να ορίστε οι ανεύθυνοι και μπλα μπλα μπλα και μπλα και μπλα. Και στέλνετε αυτό το μήνα. Θα μου πήσετε ροκαθορίζεσαι από το τι θα πούνε. Δεν νομίζω, θα σου πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση το σοκ που έχει έρθει στην ελληνική κοινωνία από την πανδημία και όλο αυτό, ένα μαζικό αίτημα σπασίματος του lockdown ή τέλος πάντων ότι πάντων το lockdown είναι υπερβολικό Αν βγάλεις αυτό το 9 με 5 Οπότε Στο κακό σενάριο Έχεις ε, Λίγες χιλιάδες άτομα ε, Και οκ, okay, Πέφτει και καταστολή κλπ Και είναι οι λίγοι που τέλος πάντων Σιγά μια η Αυτό βλέπω Τα λέω ποιο Για το πώς θα το χρησιμοποιήσουν Πώς θα φανεί το μήνυμα ρε παιδί μου Δηλαδή θεωρητικά είναι να σταλεί ένα μήνυμα Ότι ναι Είμαστε εδώ και η κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί. 26 υπάρχει ε, υπάρχουν κινητοποιήσει. Δεν ξέρω πώ θα εκφραστούν αυτές για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα έχουμε ήδη γράψει και θα τα ξαναγράψουμε. Ε, και η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι πρωτόγνωρη. Αυτό. Αν με πριν δύο μέρε, θα σου λέγανε Ξέρω εγώ, είναι χαμό. Πλησιάζοντα και βλέποντα λίγο και την ατμόσφαιρα, δεν ξέρω, θα σου πω, Προφανώς ότι όποιος θέλει να πάει να μην πάει Αλλά δεν βλέπω Δεν το βλέπεις αυτό. με καλό μάτι Δεν το βλέπεις Όχι με το, με δεν, δεν ξέρω Ναι Προβληματισμός Να, να τοποθετηθώ κι εγώ mm -hmm. Καταρχάς ε, να, να πω ότι πολλές φορές πάω τα... πρώτα απ' όλα. Άλλο, εμεί πάμε τώρα. Με χαρτί. Εντάξει, ναι. Δεν μπορούμε ναι. τώρα να καλούμε. Ότι... Να ναι, ναι. κάνουμε μπανιστήρι στου άλλου. Είναι πανι... και λίγο, είναι και πάμε... λίγο άδικο που πλευρά μα να τα πούμε καλούμε και εμεί να έχουμε την άπλα ότι κυκλοφορεί με χαρτί δημοσιογράφου Όχι, όχι. Αυτό είναι ζαβόλια. Ε, άμα, άμα είναι να πάμε για να κοιτάμε τους άλλους δεν, δεν είναι το ίδιο. Ε, να τοποθετηθώ και εγώ, καταρχάς για, το, για τα ρούχα που μας λέτε Shopping Star το κάναμε, παιδιά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομψοντήσιμο και ειδικά στο ραδιόφωνο πιστεύω ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι η πορεία του πολυτεχνείου δεν είναι σαν οποιαδήποτε άλλη τελετουργική εκδήλωση ή σαν οποιαδήποτε αφορμή για διασκέδαση. Μπορεί να κλείνουν τα γήπεδα, οι συναυλίες, μπορεί να μην εορτάζεται το... Πάσχα, αλλά αυτό είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός απέναντι σε αυτήν την, αυτή την άποψη γιατί νομίζω ότι παίρνει κάτι το οποίο ισχύει στα δικά μας μάτια και το φοράει και σε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από ένα άλλο κόσμο θεωρητικό πλαίσιο γιατί και για τον πιστό που δεν μπορεί να κοινωνήσει φαντάζομαι ότι σοβαρό είναι Θεμέλιο του κόσμου του είναι και για εκείνον. Δεν είναι... Μπορεί εμένα να μην με συγκινεί, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι όλου αυτούς τους ανθρώπους τους ενδιαφέρει. Έτσι έχουμε καταλάβει τόσο καιρό. Λένε τι να βάλω πιο ψηλά, την υγεία μου ή το να γλύφω κουταλάκια και εικόνες. Να γλύφω κουταλάκια και εικόνες. Οπότε δεν μπορεί να αγνοήσεις αυτό το γεγονός. Τώρα, αν πούμε ότι... Να γίνει αυτό με τήρηση μέτρων, με σχολαστική μάλιστα τήρηση μέτρων, είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε, αλλά ταυτόχρονα θα χρειαστεί πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτούμε αν το εννοούμε ρεαλιστικά ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ δεν το ξέρω. Mm -hmm. Δεν το ξέρω. Αν ήταν ένα. Δηλαδή, ας πούμε, ούτε στα σχολεία θα μπορούσα να πω με σιγουριά ότι το ότι μπορούσα να προβλέψω με πόση φροντίδα και σχολαστικότητα τα πιτσιρίκια τηρούν τα μέτρα. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο να τα βλέπω. Όντως, αυτά που, λένε, τα, που τα λένε τώρα της κυβέρνηση αυτά, τι ωραία τα παιδάκια που το κάνουν, πράγματι. Είναι από τα, από τα στοιχεία που τα, δεν μπορούσε να το ξέρεις. Και το πρωτέρων το βλέπει ότι γίνεται. Τώρα, αν μου έλεγε να ποντάρουμε στο ότι, να πούμε να γίνει αυτή η πορεία, αλλά παιδιά θα την κάνουμε οργανωμένα και θα τηρούμε αποστάσεις, ε... Και να, και να στοιχηματίσουμε ότι ο κόσμος αυτός που θα πάει εκεί πέρα θα το τηρήσει αυτό. Εγώ θα ήμουν σύμφωνος με το να το προτείνουμε, δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά ότι θα το, ότι θα το κάνουμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να, να σκεφτούμε ότι κρίνονται μια και όλα. Ότι πρόκειται για ένα χτύπημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων το οποίο το έχουμε μπροστά μας στο μέλλον Οπότε όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε και ξεκινήσουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον του τόσο καλύτερα. Το καταλαβαίνω. Ε, διαβάζω για το εμβόλιο ότι έπεσε μπόλικο ε, σανός. Ε, δεν, είναι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Για, ως, ως προς το πότε ξεμπλέκουμε δεν είναι καθόλου απλά και εύκολα τα, τα πράγματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει βιασύνη εβδομάδα. Για να, για να πούμε ότι αν δεν γίνει τώρα το, ε, η πορεία του πολυτεχνείου χάνουμε κάποιο παιχνίδι με μια ευκαιρία που μας δίνεται μια κιόξο. Οπότε, ενώ δεν, δεν εχθρεύομαι καθόλου αυτούς που καλούν σε συμμετοχή στην πορεία είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω πάρα πολύ και το λένε και άνθρωποι πάρα πολύ κοντινοί. Άνθρωποι που σεβόμαστε, άνθρωποι που παρακολουθούμε και εκτιμούν πάρα πολύ την άποψή τους. Εγώ έχω αυτές τις επιφυλάξεις που εξήγησα και είναι σε ένα βαθμό επικοινωνιακό αλλά νομίζω θα ότι δεν είναι μόνο επικοινωνιακό δηλαδή νομίζω ότι το αδικούμε λίγο αν το πούμε μόνο επικοινωνιακό μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό γιατί υπάρχει ο φόβος ότι έστω και λίγο δίκιο να έχει ο άλλος και να συνισφέρεις στην επιδείνωση μιας κατάστασης πάρα πολύ και να συνεισφέρεις έστω και λίγο στους, στην επιδείνωση της πανδημίας μου φαίνεται ότι δεν είναι καλή ιδέα τώρα αν θεωρούμε ότι επειδή είναι ανοιχτός χώρος βασιστούμε στο, στην στατιστική τσιόδρα για το 86% και πούμε ανοιχτός χώρος με τήρηση μέτρων πως για θα κολλήσει θα κολλώσουμε λόγω του επικοινωνιακού όταν η, η λογική και οι επιστημονικές πληροφορίες λένε ότι σε ανοιχτό χώρο με τήρηση μέτρων δηλαδή αποστάσεις και μάσκα δεν θα πρέπει να περιμένουμε εξάπλωση του ιού. Δεν ξέρω. δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι επικοινωνιακό αλλά είναι και ένας φόβος ότι όπως το λέμε για τον Άγιο Δημήτριο δεν είναι κάτι, πολύ, δεν είναι κάτι που μπορείς να αποκλείσει μια επιδείνωση. Ποιος θα αναλάβει τις ζημιές σε περίπτωση ελάχιστη έστω μετάδοσης. Εντάξει παιδιά, δεν είναι. αυτό μπορούμε να το λέμε... Ναι, θα μπορούσε αυτό να ήταν ένα επιχείρημα υπέρ της απαγόρευσης κάθε κοινωνικής δραστηριότητας, γιατί η αλήθεια είναι, και αυτό είναι σωστό επιχείρημα αυτό που mm -hmm. είναι υπέρ του, του καλέσματος σε, σε πορεία, ότι αυτή τη στιγμή το κράτος σταθμίζει. Βεβαίω και σταθμίζει. Λέει, ναι, θα μπορείτε να κάνετε αυτό, θα μπορείτε να... Ναι, δεν έχουν κλείσει όλα. Ναι. Όταν δεν έχουν κλείσει όλα, ο άλλος σταθμίζει. Και σου λέει, όκαι, okay, αυτό για την οικονομία και αυτό για τη δημόσια υγεία. Για την οικονομία. Πήγαινε, δούλευε για τη δημόσια υγεία, μη βγει το βράδυ. Οπότε έρχεται ο άλλο και σου λέει: Ωραία, θα σταθμίσω και εγώ. Αυτό για την ελευθερία μου και η υπόλοιπη καραντίνα για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι παράλογο. Εγώ δεν περιμένω κάποια έξαρση. Για το, το υποτσιότατο, για το 86% κλπ. Δεν θεωρώ ότι θα έρθει αυτή η έξαρση. Και όντω είναι διαφορετικό γιατί είναι τα κουταλάκια, οι εικόνε, τα φυλιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η, η χρήση τη μάσκα. Ε, και Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο επιχείρημα που έρχεται. Δηλαδή έχει μπει σε κουβέντα. Ε, το άλλο επιχείρημα που δεν έγινε 25, 28 κλπ. Ακούγεται. Εγώ μπορώ να σου επιχειρηματολογήσω Αλλά ακούγεται σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, Οι παρελάσεις είναι επίσης, σε εξωτερικού χώρου, παιδιά. Ε. Και επίση μην, μην πούμε ότι δεν, δεν γίνεται πορεία για μα. Δηλαδή, μην είναι ότι ξαφνικά μια πορεία. Γίνεται και για το επικοινωνικό, για να στείλει ένα μήνυμα. Είναι τόσο ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή το μήνυμα που στέλνετε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και για το άλλο που γράφετε να υπάρχει ένα μαζικό αίτημα που θα λέει σταματήστε να νομοθετείτε εν καιρό υγειονομικού πολέμου. Ό,τι άσχετο υπάρχει. Αυτό Αν είχαμε πόλεμο, φαντάζομαι δεν θα. Κανονικό πόλεμο, δεν νομίζω ότι θα νομοθετούσαν επτωχευτικό νόμο και δεν ξέρω με αυτού. Θεωρητικά τώρα. Ε, Πτωχευτικό νόμο και θα φέρναν για τα εργασιακά. Πιστεύω. Πάντως εδώ αυτές τις κουβέντε μπορούμε να τις διαχωρίσουμε. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι αθλειότητα να εξακολουθούν να κάνουν αυτό που κάνουν, να εξακολουθούν να νομοθετούν η βάρος των δικαιωμάτων του εργαζόμενου κόσμου. Την ώρα που σου απαγορεύουν την αντίδραση σε αυτά που, σε αυτά που περνάνε, αυτό είναι χυδαίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο το ότι δεν το έχουν σταματήσει. Ε, αυτό το... Το, καταλαβα... το καταλαβαίνω απόλυτα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εδώ ουσμών πεδίο διαφωνία. Όχι την αντίδραση. Την ενημέρωση για αυτό που συμβαίνει. Έχει ένα πράγμα το οποίο όντω είναι σκηνικό πολέμου. Δεν γίνεται τώρα να. τόσο δραστικέ αποφάσει. Συμμετέχουν οι πολίτε στο. Στο... στο νομοσχέδιο δεν είναι ψηφίσαμε τέσσερα χρόνια και ξαναψηφίζουμε σε άλλα τέσσερα. Οπότε έχει το ελεύθερο κάτσε-κατέβαζε και αν το ψηφίζουν οι βουλευτέ σου περνάει. Υπάρχει διαδικασία στη Βουλή τη Δημοσία Διαβούλευση. Θεωρητικ... Στη θεωρία, εντάξει, προφανώ δεν τη λαμβάνει κανένα υπόψη. Η ακρόαση των φορέων, η ενημέρωση του κόσμου γύρω από το τι συμβαίνει στη Βουλή. Όλα αυτά έχουν πάει κατά διαόλου αυτή τη στιγμή. Πέρα από το. Δικαίωμα στην, στην αντίδραση, το δικαίωμα του συνέρχεστε που έχει εκ των πραγμάτων καταστρατηγηθεί. Να θυμίσουμε ότι πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι μέσα στο νόμο περί διαδηλώσεων. Στο νόμο διαδηλώσεων του Χρυσοχωρίδη δεν έχει εξαιρεθεί η πορεία. Μέχρι τώρα γινόταν επίκληση και γι' αυτό είναι αυτή η ανακοίνωση και είναι έτσι με βιντεάκι και χαροπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Ε, γι' αυτό γίνεται έτσι και δεν γίνεται με μια απόφαση αστυνομική διεύθυνση ότι από βάση του νόμου. Τι διάολο το βάλανε του 2020 και λοιπά. Απαγορεύονται οι εξή συναθρήσει για τη δημόσια υγεία και τέτοιο. Είναι κάτι παραπάνω από μια απλή πορεία. Το δίνουμε και αυτό σε αυτού που θέλουν είναι εδώ πόντοι. Οι ίδιοι οι νοσοκομιακοί καλούν και του στοχοποιούν. Με ποιον άλλον τρόπο μπορεί κανεί να δείξει πρακτικά ότι του στηρίζει, Αυτό είναι σοβαρό επιχείρημα. Ναι. Και εγώ δέχομαι και ότι σε ρωτάει κάποιο. Ωραία, εγώ λέω, καλό του δικού μου ανθρώπου. Καλό να κατέβουν με αυστηρή τήρηση μέτρων και με μάσκες. Και αν δεν γίνεται αυτό, σηκωνόμαστε και... σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Σε αυτό, γιατί θα πρέπει να κάνω πίσω, Επειδή θα το διαχειριστεί ει βάρο μου επικοινωνιακά η κυβέρνηση, μα και την αναπνοή μου τη διαχειρίζεται ει βάρο μου mm -hmm. επικοινωνιακά η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτό το επιχείρημα είμαι πάρα πολύ. Αυτό το. το... Αναγνωρίζω την εγκυρότητα αυτού του επιχείρηματο. Συμφωνώ. Αλλά λέω ότι. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν, ε, η πιθανότητα μια ε, μετάδοση με δεδομένο ότι δεν μπορώ ρεαλιστικά να φανταστώ ότι θα τηρηθούν μέτρα. Η πιθανότητα επιδίωξη μου φαίνεται λάθο. Μου φαίνεται, λάθος. Ε, μου φαίνεται ε... λάθος Δηλαδή μου φαίνεται πολύ πιο, πολύ πιο σωστό να πει κανεί ωραία, θε να μην το κάνω. Θε και εσύ όμω να πάψεις να νομοθετείς Θε να πάψει να φέρνει νομοσχέδια που δεν αφορούν την πανδημία για μερικέ εβδομάδε. Εβδομάδε δεν μα λε. Θε να πάει για μερικού. Θέλεις να πάψεις μέχρι την Άνοιξη. Θέλεις δηλαδή για όσο είμαστε κλεισμένοι σε συνθήκες υγειονομικού πολέμου να πάψεις εσύ να χρησιμοποιείς την, αυτό το πρόσχημα προκειμένου να μας παίρνει στα σπίτια της δουλειάς στην προστασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το, θα το θεωρούσα πάρα πολύ θετικό. Το και... άλλο με τρομάζει κάπως να σα πω την αλήθεια. Θα ήταν και ωραίο να, να είχε μπει νωρί, ξέρεις να υπήρχε μια κινητοποίηση... Ε... Πάνω σε αυτό, τίπου, τι θα κάνετε με αυτό. Α, δεν κάνετε τίποτα, ωραία πορεία. Να ήταν ένα τέτοιο μορατόριο, α πούμε, που θα έχει ακόμα που θα έδινε και το τέτοιο. Γιατί βγήκατε στον δρόμο, γιατί ποτέ δεν μα είπαν αυτό. Και αλάτε να το συζητήσουμε. Θα ήταν ωραίο πλάκα-πλάκα, δεν τέθηκε, ε, τέθηκε μόνο στο κλίμα συνένεσης που πήγε να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ με το εξα... Ε, που είπε ο και να βρούμε Υπουργό Υγείας Κίνησης Αποδοχής, Μορατόριο με έξι. Τέτοιο, ο, Μη, ο Μητσοτάκης χασκογέλασε, όπως κάνει πολύ συχνά, δυστυχώς, και είπε τσου, γιατί, γιατί μπορεί. Ε, και σου λέει κύβερνηση, όχι εγώ θα φέρνω. Ναι, αυτό έχει γίνει. Ναι. <ΣΣΣΣ> PJ Harvey, εφόσον τηρηθούν όλα τα μέτρα δεν μπορεί να συμβάλλει στην επιδείνωση. Ναι, αλλά εδώ συζητάμε έχοντας στο μυαλό μας την πραγματικότητα όπως την ξέρουμε. Δηλαδή ότι με εξαίρεση το κουκουέ είναι αρκετά πιθανό ότι δεν θα τηρηθούν γενικά τα μέτρα. Και μάλιστα όσο πιο μαζική και επιτυχημένη είναι τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να τηρηθούν τα μέτρα. Δεν ξέρω, εγώ το λέω με επιφύλαξη. Το λέω με επιφύλαξη και σέβομαι πάρα πολύ τα επιχειρήματα που λένε ότι κάτι το οποίο είναι σωστό να γίνει και μπορεί να γίνει με προστασία, με μέτρα που εμποδίζουν την εξάπλωση του ιού, δεν είναι σωστό να, να μην γίνει για λόγους υποχώρησης στην επικοινωνιακή διαχείριση που θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό το σέβομαι. Mm -hmm. Σωστό. Προβληματισμούς εκθέτουμε, εγώ δεν έχω άποψη. Μπορεί να έχω στι 16, Ας, θα την καταθέσω. Πως έχουμε 13 ε, Παρασκευή και 13 Τι όμορφη μέρα και Κυριάκος Μητσοτάκης Και καραντίνα, πάμε τέλεια Και μετά μου λες γιατί δεν έχω εγώ μούτρα Πρώτα απ' όλα φαντάζεις τι θα ακούσουμε Ας το αυτό, εντάξει Δεν δε δε μας, δε μας νοιάζει τι θα ακούσουμε Αλλά, εντάξει, κινούμαστε σε αυτό Δεν το, δεν το λαμβάνουμε Επόψη στο θέμα Αλλά τι θα ακούσουμε γύρω γύρω Από ναι. απ το, Τα κανάγια Τις κλπ ε, εντάξει, γίνονται. Κινήσεις ε, καταστολής γίνονται. Αυτό δεν ε, ανέρετε. Και μια που αναφέρθηκε ότι στοχοποιούν τους γιατρούς, δεν είναι η αφορμή ήταν το Πολυτεχνείο για τη στοχοποίηση των, ε, των ε, γιατρών. Ε, και απλώς για να υπάρχει ένα το θέμα και να βρούνε κάτι ώστε να... Μετά τι δηλώσει και επειδή οι γιατροί τη Θεσσαλονίκη, επειδή η είναι τυχαίοι στη Θεσσαλονίκη, ανοίγουν το στόμα του. Δηλαδή, έγινε μια προσπάθεια και για τον ε, Αχέπα, τον πρόεδρο των εργαζομένων, που είναι και στο δουσού τη Ένωση ε, ε, Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκη, μέσω ε, τη ε, διάψευση από τη δίκηση του Αχέπα, που ήταν έχει ιδέα η διάψευση, γιατί διαψεύστηκε, ενώ είχαν βρεθεί 7 κρεβάτια. Ε, από το, από το τμήμα της χειρουργικής του νοσοκομείου. Δηλαδή όταν το είπε αυτός, όντως δεν ξεκινούσαν εφημερία χωρίς μεθ. Το εξήγησε μετά υπό ΕΔΗΝ. Όταν βγήκε η διοίκηση να καταρρύψει τα fake news και είπε έχουμε 7 κρεβάτια, ήταν μόλις είχαν βρει τα 7 κρεβάτια από ένα τμήμα. Και εκεί ξεκίνησε μια προσπάθεια να κυρωθούν. Οι γιατροί Δεν ξέρω αν δεν είχε προκύψει η περίπτωση τη κυρία Κατσίμπα Δεν ξέρω αν θα είχε κινηθεί κάποια διαδικασία Για τον ε, Για τον ε, κύριο Σιούλη το, το γιατρό Για σποράψευτων ειδήσεων ας πούμε Δεν ξέρω εγώ τι Που τα διέψευδε ο Κικίλιας στο Και έλεγε fake news είδαμε, ποιο, Έχουμε καταλάβει ποιος λέει ψέματα Αυτά για τα των ε, νοσοκομιακών. Yeah, σκέψη yeah. αρκετά κοινική. Δεν κάνουμε τίποτα 17 Νοέμβρη για να μην δώσουμε επικοινωνιακό δώρο, αλλά ανακοινώνουμε ότι με το που γίνει άρση απαγόρευσης της κυκλοφορίας γίνεται συγκέντρωση. Αφήνουμε στην άκρη το συμβολικό της μέρας, δεδομένων των συνθήκων, αλλά μεταφέρουμε το κλίμα και το νόημα της μέρας σε άλλη χρονική στιγμή. Ωραίο είναι αυτό. Βεβαίω η αλήθεια είναι ότι... Ο, ο κίνδυνο υπάρχει, παιδιά. Και δεν το λέω εγώ για το, για το μέρα 25. Μου λέτε ότι θα είναι βουλευτέ, εκπρόσωπο νεολαία επικεφαλής κεντρική επιτροπή. Δέκα άνθρωποι. Δέκα άνθρωποι θα καταστρέψουν τη χώρα. Δεν θα καταστρέψουν 10 άνθρωποι τη χώρα. Όχι. Το μέρα είπ θα είναι 10. Έτσι, έτσι διαβάζω εδώ πέρα. Εγώ είδα ότι ζήτησε να γίνει. Να γίνει η πορεία. Δεν θα κατεβάσει μπλοκ δηλαδή δεν θα κατέβει ο κόσμο του. Τέλο πάντων, δεν τώρα. Όχι, ας, είχε, ας, ταχθεί, ας, είχε, να είχε κάνει κάλεσμα από, από πολύ υπερ. να ναι. λογής αυτό λάθος ναι. Αν ισχύει αυτό, είναι διαφοροποίηση ναι. ε, ε, Διχάστηκαν, ζήτησαν αρκετοί δεξίοι είναι και 38, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε Λοιπόν επιστρέψαμε, ακούτε το The Press Project.gr, τη φάρμα των John, ε, όχι βασικά είναι το ράδιο Καραντίνα. Συνήθω. έχω απέναντί μου Κωνσταντίνη, δεν υπάρχει άλλο στο στούντιο. Αχ, ah, ο μηνά μας. Για να αντιληφθείς την κριτική πρέπει να έχεις ένα ελάχιστο επίπεδο καλλιέργειας, λέει Lost Body. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ετερόκλητο πλήθο ακροδεξιών δίθεν αρίστων με βιογραφικά γεμάτα μεσοαστική υπεροχή και δημαγωγών, που χειροκροτείται από παιδιά που γεννάει καθημερινά ο κομματικό σωλήνα και μια μάζα μικροαστών που έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ε, Εμεί παιδιά, εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε λίγο τα επιχειρήματα πέρα από το πόσο κατσαπλιάδε είναι αυτοί. Δηλαδή, ε, εγώ θα έλεγα ότι η προσπάθειά μας είναι να σκεφτούμε τι είναι σωστό. Και από εκεί και πέρα, αν αποφασίσουμε ότι κάτι είναι σωστό, πάει στο διάολο, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση και το επικοινωνιακό επιτελείο της, οι υπάλληλοι της λίστας Πέτσα, ό,τι και να γίνει θα γυρνάνε τα πράγματα προς όφελός τους. Είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτό. Μας συμβαίνει καθημερινά. Ό,τι και να συζητήσουμε ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει. Εδώ πέρα προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη με το τι πιστεύουμε. Εγώ λέω μόνο ότι έχω μια ανησυχία για το κατά πόσο θα μπορούσε κανείς να ζητήσει να τηρηθούν τα μέτρα. Και ιδίως σε μια συνθήκη όπου κυριαρχεί ο φόβος απέναντι στι συνέπειε της πανδημίας. Γιατί αν είχαμε μια κατάσταση όπου αρχίζει να μαζεύεται το πράγμα από την άποψη των συνεπιών της πανδημίας και να αγριεύει από την άποψη της πολιτικής, εντάξει. Το κουβεντιάζουμε. Θα είχαμε διαφορετικού συσχετισμού. Εδώ πέρα δεν είναι έτσι. Δεν είναι, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τρόπο μπροστά στι συνέπειε τη πανδημία και κάπω παραμερίζει τα υπόλοιπα. Να μου πει αυτά βλέπουν και αυτοί και χαίρονται και ετοιμάζονται να μα πατήσουν στο λαρνύγι. Εντάξει. Νομίζω ότι παρόλα αυτά, χρειάζεται κάπω να, να προσπαθήσουμε προσεκτικά να τοποθετηθούμε. Εντάξει, ναι, προφανώς το καταχαίρωτε τώρα. Τι να λέμε. Είπα ο για τους ε, ε, δεξιούς που ήταν στο Πολυτεχνείο και λοιπά. πράγματα, προφανώς. Η απάντηση σε αυτό είναι υπήρχε εκπρόσωπο, δεξιά δεξιάς οργάνωση στο συντονιστικό των φοιτητών, α πούμε. Δεν υπήρχε. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι... Ε, Όλοι οι δεξιοί ήταν χουντικοί, είχαν στηρίξει χούντα κλπ. Δεν, δεν θέλω ποτέ να τσουβαλιάζω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ε, ε, η αριστερά πρωτοστάτησε στην αντίσταση στην κατοχή. Υπήρχαν και δεξιές ο, ε, ε, οργανώσεις ε, κλπ. Και, και μια πραγματικότητα το Πολυτεχνείο είναι ε, αριστερή γιορτή. Δηλαδή ε, τώρα, αν γινόταν το πολιτικών αρχηγόν, Παράδειγμα, γίνεται αυτό και πάνε οι πολιτικοί αρχαίοι και καταθέτουν όλοι τη στεφάνη. θα πάει τώρα ο Μητσοτάκης να αφήσει τη στεφάνη στο πολιτικό κόμμα, τον φάνη δική του, ρε. Μακάρι θα... να γίνει αυτό. Μακάρι να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχαίοι και να πούνε ρε, εμεί θα πάμε και να πάνε εκεί πέρα στο μνημείο. Θα τον, θα τον κατασπαράξει η δεξιά πλευρά του κομματό του. Να μείνει αυτή η εικόνα. Ε... Τέλο πάντων, θα, θα, πεις, θα πεις, έχουμε μέρε μπροστά μα για να το, συζητήσουμε. Με στο χώρο και λοιπά θα φωνάζει δίκιο ε, Εγώ μόνο για, για την πολιτική ζημία στην, στο προφίλ του στην πλευρά του το λέω. Παιδιά, εντάξει τώρα. Ε, είναι σωστό που του επισημαίνουν ότι έχει τον Βορύδη ω πρωτοκλασάτο τέλεχος στο κόμμα του. Τι να κάνουμε, δεν τον έχουμε εμείς Αυτό τον έχει. Χουντικό δεν είναι ο Βορύδη. Πρώην χουντικός. Μετανοημένο χοντικό. Είναι ένα χοντικό που δεν του αρέσει να του θυμίζει με το παρελθόν του. Κάθε φορά που του το θυμίζουν, ξαναλέει ότι αυτά τα έχω απαντήσει και γιατί μου τα, τα επαναφέρεται Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εμεί στέμε. Στην ΕΠΕΝ δεν ήτανε, εκεί δεν διαδέχτηκε τον ε, Μιχαλολιάκο. Τέλο πάντων, εντάξει τώρα, αυτά είναι, είναι λεπτομέρειε και για τον ε, Βορύδι και για τον ε, Άδονη Γεωργιάδη εκεί πέρα με τι ε, παρεούλε με τον. Ε, με τον Πατακό που λέει τι να κάνω, ε, αυτό μου έδωσε το βιβλίο του, τι φταίω εγώ. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου λαϊκιστικά, μου φαίνονται πολύ λογικά αυτά που ακούστηκαν για την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να παριστάνει τώρα ότι εναντιώνεσαι, όταν έχει στο στενό σου κύκλο και μάλιστα αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση τον Άδων Γεωργιάδη, mm -hmm. ο οποίο δεν φημίζεται τώρα για την συμπάθειά του προ το Πολυτεχνείο οι συμπάθειέ του με το, με το συμπάθειο, αλλά ήταν προ την άλλη πλευρά. Ε, αλλά εδώ πέρα τώρα έχουμε να κάνουμε με κάτι για το οποίο εσείς αναρωτιέστε ποιος ένας φίλος το έγραψε λίγο πριν στο chat και λέει ορίστε η άλλη είναι μια χαρά αποφασισμένη και εμείς καθόμαστε και τρωγόμαστε. Ξέρετε κάτι ωραίο είναι αυτό παιδιά. Ωραίο είναι ότι η άλλη είναι αποφασισμένη και εμείς καθόμαστε και τρωγόμαστε. Αυτό το καθόμαστε και τρωγόμαστε σχετίζεται και με το ότι πως να το πω στη δική μας πλευρά ε, υπάρχει ένας προβληματισμός. Λες θέλω να κάνω αυτό, θέλω να σεβαστώ τη δημόσια υγεία, να, να είμαι ε, ένας άνθρωπος ε, που να έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι ίσως ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της, ε, των μέτρων για την ε, πανδημία, εντάξει, αυτό λέμε. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι εναντίον μας ε, αυτό, εγώ θεωρώ ότι είναι ε, χαρακτηριστικό ενός χώρου που ε, προσπαθεί να σκέφτεται και να δράμε σύνεση. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι για να ντρεπόμαστε αυτό, ας δραπούμε για άλλα. <γελμαϊκά> Όχι ρε Μηδιά εντάξει, αν πάμε σε φάση ας κερδίσει ο χουλιγανισμός ας πούμε άμα είναι σε φάση ε, ε, ε, ε, εμείς λέμε αυτό και εσείς λέτε το άλλο και καυγαδίζουμε μια χαρά είναι να το συζητάμε και όλοι εδώ και να υπάρχουν και διαφορετικές απόψει και δεν ξέρω εγώ ε, τι άλλο εντάξει <γελμαϊκά> <γελμαϊκά> <γελμαϊκά> η κάθε πλευρά με τις προτεραιότητές τη. Άλλο ενδιαφέρεται για τα δημοκρατικά δικαιώματα και σκέφτεται πόσο χάνονται αυτά εν μέσω πανδημίας ε, ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει ε, ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία στο βαθμό που να λίγο να αμφισβητήσει τα ιδεολογικά του ένστικτα να το πω έτσι ώστε να είναι σωστός απέναντι σε όλα και να βάλει ένα μέτρο σε όλα αυτή είναι η μία πλευρά και αλλο διαχειρίζεται 9 μήνες πανδημίας, δεν έχει προσλάβει γιατρούς συνεχίζει τα δωράκια στον ιδιωτικό τομέα γιατί αυτή είναι η ιδεολογία του και αυτή η ιδεολογία και ακόμα και αν αυτή η ιδεολογία παράγει οικονομική ζημία, υγειονομική ζημία για τη χώρα, εξουθενώνει το ιατρικό προσωπικό και φέρνει περισσότερους θανάτους, δεν το νοιάζει. Γιατί είναι επιλογές. Εντάξει, είναι δύο κόσμοι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το λέει και ο Κωνσταντίνος, μια χαραδιχασμός. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν αυτό έχει γίνει, επιλογές είναι η φάση με την, με την πανδημία. Πόσε αποδείξει χρειαζόμαστε για να πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο Κυριάκο Μητσοτάκης δεν προσέλαβε προσωπικό στο δημόσιο σύστημα υγεία ούτε τώρα μόνιμο τα χιλιάδε άτομα που χρειάζονται για να μην χρειαστεί να του να τους κρατήσει μετά και να μην έχει τη δύσκολη απόφαση να ξανακάνει απολύσει ή δεν άνοιξε έξτρα νοσοκομεία για να μην χρειαστεί να κλείνει πάλι όπω ο Άδεν Γεωργιάδης, ο Υπουργό Υγεία, δημόσια νοσοκομεία. Απλό είναι. Δήμηταρ έχει τόσο ενδιαφέρον η συζήτηση που ξέχασα και έκαψα το φαΐ παιδιά τώρα δεν θέλαμε να αλλά τώρα είναι, είναι φωτιά τώρα όταν μιλάμε εμείς είναι φωτιά οι συζητήσει, παιδιά μαζί μας τι φαΐ έκαψες αγαπητέ Δήμηταρ; ελπίζω να, να μπορείς λιγάκι να βάλεις την άκρη το καμένο και να φας το υπόλοιπο ο Θάνος δεν μιλάει όχι δεν μιλάει ο Θάνος παιδιά ο Μινάς, ακριβώς Μινάς σου γράφουνε <laughs> Είναι ο Θάνος Παιδιά, ο Θάνος είμαι. Είναι ο Θάνο. Μισή των ελληνικών να μην το, το διαχωρίζετε έτσι, ά δεν Παιδιά, όλοι ενωμένοι εδώ στην πανδημία. Πώ το λέει ο Χρυσόφωνα, Όλοι ενωμένοι, εθνική ενότητα και μην κάνετε κριτική. Που σημαίνει ότι εγώ θα λέω ότι ενισχύω το εσύ, εγώ θα πετάω φούμαρα ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζική μεταφορά, μια σειρά από πράγματα, τα ξαναλέμε, και εσύ θα με χειροκροτεί παρά το δεν θα λες ότι λέω ψέματα. Ε, mm. Δεν πάει έτσι. Εγώ θα χρησιμοποιώ τον Τσιόδρα. Πότε μη κάνετε κριτική, πότε θα του κάνω εγώ κριτική, που είπε χθε ο Μητσοτάκη στην τριτολογία. Φτάσαμε σε τρι... λάθο. Στην τριτολογία πέσαμε έξω στη Θεσσαλονίκη και οι ειδικοί μαζί μα. Όπα. Ε, κριτική στου επιστήμονες Κυριάκο. Τι έγινε τώρα, Πόσο σκουπίδια Όπου... είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το ανέχονται αυτό το πράγμα. Ό,τι μας βολ... Ναι, okay. Ε... Δεν νομίζω ότι θέλει περισσότερο Πρέπει, πρακτικά δεν ξέρω Δεν γίνεται να μην μιλάνε Βασικά δεν ε, Δεν είναι και ένα ενιαίο σώμα Τώρα ο άλλος απλώς το ανέχεται Και δεν το νοιάζει και βγαίνει και στα κανάλια Ξέρω εγώ και λέει Όλα καλά με τα μέσα Και ενημέρωση βγήκε ένας λοιμοξιολόγος Μου γράφανε στο παπαδάκι Μέλο τη επιτροπή. Επιτρομόνου ναι ναι, ναι. Πάντως, παιδιά, η πιο ωραία φράση από αυτό που έγραψε ο Χρυσοχοήτης είναι το «δεν είναι ώρες ανέμελες». Εσείς δεν χρειαζόσασταν κάποιον να σας το θυμίσει αυτό. Δεν νιώθετε υπερβολικά ανέμελη. Γιατί εγώ όποιον άνθρωπο συναντώ, παιδιά, με όποιον μιλάω τώρα, είναι τρομερά ανέμελος. Δηλαδή, αν δεν είχε βγει ο να πει ότι δεν είναι ώρες ανέμελες, πραγματικά δεν ξέρω σε ποιο λιβάδι θα έσαιρνα το φουστάνι μου. Δεν ξέρω, δηλαδή, καλά που το σκέφτηκε και καλά που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι όλα στη ζωή ξάπλα, χατλίκη, διασκέδαση και χαβαλές. Σαν και τους, ιδίως... Σαν τους νέους. Σαν τους νέους, ναι. Που απλά... Τον κουδουνάνω όλη μέρα και βγαίνουν <laughs> και παρτάρουν Αυτό είναι ε, λεξιλόγιο πορτοσάλτε που έχει περάσει μέσω ζάβαλου όμως <laughs> <laughs> Και βγαίνουν και παρτάρουν Με αυτή είναι τέτοια το, το, το έλεγε η αντιπολίτευση του Μητσοτάκη Τι εικόνα έχεις για την νεολαία σήμερα Τι είναι τίποτα τους πληρώνει ο μπαμπά τους ας πούμε Για να, έχουν στο, να κάνουν ιδιωτικά πάρτι και να μην δουλεύουν το πρωί Πιστεύεις ότι βρίσκεσαι Λοιπόν. Ανακάλυψε στους εξαρτημένους του μισθού, του μισθού το προηγούμενο δεκαέμερο Ή πως ανακαλύψεις σιγά, και το πως να είσαι 20 με 30 ξέρω εγώ 20 με 40 3, αυτή την περίοδο Κωνσταντίνο οριακά, είμαι να σε βάλω και εσένα στην Ολεάν να ξέρει, 20 με 40 είπα Δεν είμαι, δεν είμαι, είμαι αρκετά πάνω από αυτό <laughs> το θα, θα φτάσω, θα <laughs> φτάσω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα Είναι το ράδιο καραντίνα Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και πουλή Πουλής αυτή την ώρα, okay. αλλά θα έχουμε συνεχώς εκπλήξεις, συνεχώς νέους επισκέπτες. Θα έχουμε... Δεν μπορείτε να φανταστείτε παιδιά τι θα γίνει. <συσίλυντα> δώρα. <συσίλυντα> Πλούσια δώρα. Πλούσια δώρα, χωρί τραγούδια. Διάλειμμα και πανερχόμαστε. <συσίλυντα> Yeah, he, this coat is now in session. His honor, Judge Pigmeat, Mark, and Poseidon. Yeah, he, yeah, he, the coat of swings, It's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. But of all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line with this coat, is neat. Brother, well, look, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge. Everybody, near and far, I'm going to Paris to stop this war. All those kids got to listen to me because I am the judge that you can plainly see. I want a big round table when I get there. I won't set. I as your next door neighbor. Ah! Order, order, ah! order! Out of this courtroom. Out of this courtroom. Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court? Yes, I said order. Well, I'll take two gallons of beer, please. Ah! Yeah, yeah, yeah. Judge, you're on a pig meat, sir. Don't you remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. life, you celebrate on you. You vote your way and I vote mine. The case is a tie and the money gets spent. Vote for Meat, Mark and Brother I am the judge. Everybody know I am the judge. Βλέπω ένα γατάκι που, που απλώνει εσόρουχα στο τσάτ. Νό στη μονήμαρ, εύκολα η καλύτερη εκπομπή στο ραδιόφωνο του The Press Project. Κάτσε να βρω λιγάκι τον αποκλεισμό, παιδιά. Μτζολεπτάκι. Ε, παιδιά, όχι εδώ. αυτά. Ναι. Oh, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή χρυσή, οκ. Okay. Του ακούμε μου, και εμεί κάθε εβδομάδα. Δώσε μου λίγο χρόνο να σε αποκλείσω να χρειαστεί να φτιάξει ένα άλλο προφίλ να μα ξαναεκτιάζει <laughs> το νο στη εδώ πέρα. <laughs> λοιπόν. Να μας πεις τη γνώμη σου και το Πολυτεχνείο και άστα αυτά. Ε, νομίζω τα πάμε για το Πολυτεχνείο. Παιδιά, κρατάμε λίγο τα επιχειρήματα γιατί ε, θα το έχουμε μπροστά μας, θα το ξανασυζητήσουμε και θα το ξανασυζητάμε. Οπότε μην το εξαντλήσουμε σήμερα. Ναι, Δύο ανακοινώσεις χρησοχοίδη ακόμα και εγώ θα πιστώ. Δεν είναι. <laughs> να... <laughs> να... Να... Να... Να... Προς ποια κατεύθυνση. Προς α... Όχι, προ την αντίθετη προφανώ. Δεν είναι. Μην το... Μην το παρακάνουμε, δεν είναι ωραίες μέρες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Διαβάσατε μήπως το κείμενο του Μινά για τον Άδων Γεωργιάδη. Ένα πολύ ωραίο κείμενο που μπορεί να το βγάλουμε και να βγει και σε ταινία. <laughs> να το γυρίσουμε ταινία. Δεν έχετε δει ρε παιδιά που γράφει άλλος ένα επιτυχημένο μυθιστόρημα εκεί πέρα και λε. να το γυρίσουμε ταινία. Ε, το σκεφτόμαστε λοιπόν. Βγήκε ο Άδων Γεωργιάδης και είπε... Ότι εντάξει, τώρα δεν τα πήγαμε καλά Τα κάναμε λίγο κουλουβάχατα Αλλά δεν φταίμε εμείς Φταίει και ο που μας μπερδεύει γιατί αλλάζει mm -hmm. Και προφανώς αναρωτιέται κανείς Και κάθισε ο τώρα και είδε τις τηλεοπτικές εκπομπές Τις οποίες που και που κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί μπροστά Γιατί τα λέει ο Άντων Γεωργιάδης με μια άνεση Σαν να είναι το πιο απλό και λογικό πράγμα. Και βέβαια έχει μεταλλαχθεί ο ιό. Κάτι λέει τώρα από μένα, το ακούτε. Και το λέει με ένα ύφο σαν να είναι και εξευτελιστικό να μην το ξέρει. Ε, δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε ότι έχει μεταλλαχθεί ο ιό. Και ε, τρέπεται κιόλα. Ε, πώ, βέβαια, το ξέρα το ξέρα Δεν το ναι, ξέρα εγώ ναι. ότι έχει μεταλλαχθεί ο ιό. Ε, τι, wow. δημοσιογράφο είμαι. Και σε κάποια στιγμή σκουρεί. Το ρωτάει, δηλαδή, εσεί πότε το. Σα το είπαν επιστήμονε αυτό. Ναι. Ότι, τον Οκτώβριο Α, Γιατί σε μας άλλα λένε ρε παιδιά Και έχουμε λίγο μπερδευτεί Θυμάστε που είπε ο, Που επειδή το πέταξε ο Μητσοτάκη Ότι έχει γίνει αυτό Ο Τσιόδρας Πολύ ευγενικά μετά επιχείρησε να τον καλύψει Λέγοντας ότι δεν μπορούμε Να το επικαλούμαστε αυτό Γιατί δεν έχει αποδειχθεί Αλλά υπάρχουν έρευνες Το υπάρχουν έρευνες είναι ξέρετε τώρα Υπάρχουν έρευνες το λένε οι άσχετοι ή οι επιστήμονες αν είσαι κάποιο που ασχολείται επιστημονικά με το ζήτημα, μπορεί να αξιολογήσει μια έρευνα και να πει ότι αυτό από εκεί, από αυτού, δημοσιευμένο εδώ με αυτά τα δεδομένα. Το κλπ. έχει αυτή τη βαρύτητα. Αν, Οπότε... είσαι, αν, το, <χαι> αν θες να, να χρησιμοποιήσει την τακτική των ψεκασμένων, λες υπάρχουν έρευνε. Ακριβώ. Είτε είσαι υπουργό, είτε είσαι ο Κυριάκος Μηδενιάκη στη Βουλή. Ξέρω μια έρευνα από την Γαλλία. Οι σοκολάτε κάνουν καλώ δοντιά. Ναι. Φέρω μια έρευνα από τη Γαλλία δεν κολλάει στα ΜΜΕ. Ακόμα. Α, το πετάμε εκεί πέρα να υπάρχει, όποιον πάρει ο χάρο. Αλλά για να επανέλθουμε στο, στο μηνά, ε, αν δεν σα αρέσει, ξέρω εγώ, και βρίσκεται ότι είμαστε και πολλοί κομμουνιστέ ή αντικυβερνητικοί, έχει γράψει και ο ένα από αυτούς που γράψανε διακριτικά κατά του θέματος μετάλλαξη είναι ο Ηλία Ομόσιαλο, σύμβουλο κυβέρνηση στα διεθνή φόρα για τον κορονοϊό. Και γενικά το κλούν το εξής ή μεταλάσσονται συμβαίνει σε όλους ε, αυτό που έχει δεν αυτό που έχει γίνει είναι ότι σε αυτό που επικαλείται ο άνδρας Γιοργιάδης ε, η μεταλλασσονται συμβαινει σε μελέτη που λέει για μεταλάξιση ε, λέει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έχει για μεταλλαξη λεει οτι μεταδοτικότητα ή μεταδοτικοτητα η το πόσο θα είναι αυτή είναι στα ψηλά γράμματα, ο Γιώργο, και ένα screenshot. Μεταλλάχθηκε. Στο είπα εγώ. Μεταλλάχθηκε, Μεταλάχθηκε. ζούγκλα.gr. Είναι βασισμένο και σε, έχει δημοσιευθεί και στο, στου <κυκλή> Financial Times. Περίμενε. Ω έρευνα, ότι είναι μια έρευνα. Έχει δημοσιευτεί, εννοούμε τώρα ότι υπήρξε μια έρευνα. Πάλι περιορισμένη τοπικά η, η συζήτηση αυτή. Δεν είναι Ισπανία, δεν είναι, αν θυμάμαι, αν mm -hmm. θυμάμαι καλά και είναι μία έρευνα που λέει κάτι. Εντάξει, mm. από αυτό μέχρι το να υπάρχει η επιστημονική συνέννηση που θα μας επιτρέψει να πούμε ότι τα κάναμε ρόιδο γιατί μεταλλάχθηκε ο ιός, και αυτό εξηγεί το γιατί αυτή τη στιγμή μας έχει ξεφύγει η κατάσταση, υπάρχει μια απόσταση. Ναι, και σήμερα κυκλοφορεί και δεν ξέρω αν είναι τελώς τυχαίο, κυκλοφορεί από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και αναπαράγεται μία έρευνα ότι για την μετα... μετάλλαξη... Μία έρευνα... έρευνα που έχει ανέβει στο Science, Αμερικανών Ερευνητών, λέει ότι όταν μεταλλάχθηκε ο ιός, μία μετάλλαξή του έγινε 10 φορές μεταδοτικότερη. Αυτό το πράγμα αφορά τον Φεβρουάριο, δηλαδή όταν ήρθε στην Ευρώπη και στο πρώτο κύμα... Οπότε για να το ορίσουμε και για να αφήσουμε αυτά τα επιλεκτικά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έχει μεταλλαχθεί με, κά... με κάποιον τρόπο που να επηρεάζει μεταδοτικότητα, ε, θνησιμότητα κλπ. Ο COVID-19 μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προφανώς υπάρχουν έρευνε που θα το ελέγχουν αυτό. Η επιστήμη αυτή τη στιγμή λέει αυτό. Σε κάποια επόμενη φάση μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν αποκλείεται. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από αυτό το οποίο υποστηρίζει ο... Oh. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την έντες, ναι. Να. Εντάξει, γιατί ε, το λέμε τώρα και υπάρχει και κάπως ένα υφάκι τώρα, την τάξη μωρέ με τον Άδωνη. Εντάξει με τον Άδωνη". Τι να κάνουμε τώρα. Με συγχωρείτε, δεν τον έκανα εγώ, Υπουργό. Αλλά κάπως, δεν επειδή, θα ήθελα γενικά Επειδή ασχολούμαι. κάπως έτσι λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις Χρειάζεται και εμείς να παρακολουθούμε Αυτό που λέγεται Δεν αυτό ήταν ωραίο το. πάντας αυτό με την τζίμα ε. Ε, Ήταν πολύ ωραίο αυτό Στο δελτίο του Μέγκα Το πως ξαφνικά που και που μπορεί κάποιο να τον ε, Ρωτήσει αυτό που δεν ρωτάει κανένας Μα άλλα έλεγες Να παίξουμε το βίντεο ε, ναι. και άλλ, Είχε και άλλα αυτή η συνέντευξη ε. Δηλαδή ε, αυτό, Βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάς σε περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει. Ε, στο Δελτίο ειδήσεων του Μέγκα Και το ρώτησε η, η, η δημοσιογράφος Η κυρία Τζίμα Για, το, για τις δηλώσεις του Για την ομολογία για τον τουρισμό και τέτοια Και ξεκινάει με υφάκι Και πολύ έτσι επίθεση ε, Και αυτό καταλάβατε Και εσείς θέλετε και δημοσιογράφοι Και δεν ξέρω εγώ και εσείς και το κανάλι σας ειδικά Και τέτοια όπα όπα το, το χέρι ψεταΐζει δεν το δαγκώνεις Υποθέτω γενικά τώρα να πείτε το κανάλι σα και τα μέσα σα και τέτοια. Μην σε αφήσουν αυτά τα μέσα γιατί μετά δεν είσαι και πάρα πολλά πράγματα χωρί γενικότερα τα μέσα. Ε, οπότε η άλλη του λέει: Πολύ ωραία, στάθηκε και πάρα πολύ ψύχρεμα. Ε, Μα τι εννοείται και λοιπά. Δεν το είπα. Να δούμε το βίντεο. Εσεί λέτε αυτό. Εγώ το άλλο να, να δείξει το βαρ. Δεν θα το πιάσεις εσύ, αλλά δεν πειράζει Το έπιασα, το έπιασα Μπράβο το, Κωνσταντίνε ε, εξάλλη, και, και είδαμε το ΒΑΡ Θα το και όλα σταθερά Πρέπει να το... Ε, μα, επει, επειδή σταθερά οι άλλοι κινούνται τραμπικά Έχουμε και εμείς υπο, ότι Πρέπει να τα, δείξει το ΒΑΡ Τα μέτρα μας Τα μέτρα μας ε, Και ο άλλος είναι σε κατάσταση Αυτό καταλάβατε, αυτό είπα Ναι, αυτό είπες ε, Αυτό ε, αυτό έγινε. Υπήρχαν και άλλα... Υπήρχε και άλλο ένα ωραίο σημείο που το βλέπαμε μαζί. Κωνσταντινική, θυμάσαι με τι μάσκε. Ρωτά... Δημοσιογράφο το ρωτάει. Τι γίνεται με το διαγωνισμό με τι μάσκε. Oh, no. Το ελεγκτικό συνέδριο το έκρινε πάλι άκυρο. Τι γίνεται με το διαγωνισμό για τι μάσκε στα σχολεία, απάντηση υπουργού. Να παίξουμε ένα καλαματιανό. Απάντηση υπουργού. <laughs> Τ, τα παιδιά στα, Τα παιδιά στα σχολεία έχουν όλα μάσκε. Και, και το παιδί μου. Πηγαίνει κάθε μέρα με μάσκα. Αυτό, τέλο συζήτηση. Επέμεινε, δεύτερη ερώτηση, είπε το ίδιο. Τα παιδιά στα σχολεία έχουν όλα μάσκες, Το καλαματιανό. Το... Ο αστυνόμο είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνόμο είναι μπουζούκι, προχωράμε. Πόμοι εύκολο. Μαέστρο ερώτηση. καλαματιανό. Μαέστρο καλαματιανό, βάλε να χορέψω. Και εντωμεταξύ. μεταξύ, θυμάσαι και τον άλλον εκεί πέρα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε κάτι να ψελήσει και τον έκοψε, ο δημοσιογράφο, δηλαδή, δεν μα ενδιαφέρουν αυτά που λέτε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα παιδιά, δεν είναι δύσκολο σπορ. Συγγνώμη, δεν αλλά τώρα είμαστε δικαιώσει. με την πλευρά του Μέγκα, θα λέμε δηλαδή μπράβο στο Μέγκα, μάν μω γκρινιάριδες, αφήστε να πούμε μια καλή κουβέντα. Ε... Δεν είναι... Όχι, μπράβο στο Μέγκα, όχι. Μην εγώ ότι μπράβο στη στάση της ε, νομοσιογράφου δεδομένη στιγμή, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν αφήνουν εδώ πέρα. στερα, παιδιά, κι εσεί. Άγρι. Άγρι, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να πούμε μια καλή κουβέντα δηλαδή για ένα συνάδελφο αμέσω. Είναι κομμούνη η Τζίμα, γι' αυτό συμπεριφέρθηκε έτσι στον υπουργό μα. Εντάξει. Μπράβο στο Μέγκα, μπράβο στην ανεξάρτητη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα. Ιρωνικά ε, αυτό θα είναι. Αν λέει και θα ξεράσω στην αρχή, οπότε μάλλον ηρωνικό πρέπει να είναι. Έχει, έχει μια σημασία να γίνονται αυτά. Τι να κάνουμε. Ε, Εντάξει ρε παιδιά, τίποτα τίποτα, μια καλή κουβέντα. Το Μέγκανη του Βαγγέλι, ποιος θα τον αγγίξει το Βαγγέλιο. Εντάξει τώρα εμείς ξέρετε. Άρα τα λεφτά του Πέτσα πώ αλλάζουν τα πράγματα στο TPP. Παιδιά με το που μπαίνει ένα εκατομμύριο ευρώ εδώ μέσα να δείτε για πώς αλλάζουν οι συνειδήσεις. Παιδιά δεν, δεν σα το έχουμε πει τώρα που κάνουμε το εκτό λίστας. Ε, πώς πρώτα, νο... Τέτοια πρώτα... παραγωγή πώς νομίζετε ότι γίνεται παιδιά. Ένα. <laughs> okay. Θα κλάψω αυτό ε, Ένα αυτό, δύο θεωρούμαστε πανελλαδικό κανάλι εθνικής εμβέλειας Και μπαίνουμε στα 2 εκατομμύρια Δεν σα το είπαμε, σας το λέμε τώρα, εγώ είμαι εξωομολογητικός ε, Γιατί την κάναμε την εκπομπή παιδιά και αυτό. Ρε, βάλτε το να δουλέψει ρε κορόιδα Θα είναι κορόιδα. open mega antenna star alpha και the press project ε, Θα λέμε, να, ορίστε έχουμε αυτή την εκπομπή Θα την παίζουμε στην έχεια, θα έχουμε 24 ώρο πρόγραμμα Θα παίζει επαναλήψεις και μετά τηλεμάρκετινγκ � ε, <laughs> νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ένα ζύγι εκεί πέρα που να λέει ότι ναι εντάξει δεν, δεν γίναμε οπαδί του Μέγκα αλλά που και που ξέρετε αν κάποιος δημοσιογράφος ε, λίγο ε, επιμείνει ευχάριστο είναι ρε παιδιά Α, ναι, αλλάζει και το όνομα λέει εύκολα μετά εντός λίστα. σωστά γι' αυτό είναι όλα, παιδιά μέχρι προγραμματισμό και συνέπεια όλα γίνονται σας παρακαλώ και μετά ξέρετε τακτική άδωνη Γεωργιάδη μα το λέγατε εκτό λίστα. Εδώ λίστα. πότε δεν το λέγαμε; πότε δεν το λέγαμε; δείξε μου δίλε. βάλε μου δίλλαση. βάλε. είπα. Ε, ναι, δεν το στίνεις. Ε, δεν το στίνεις έτσι παιδιά; γιατί λέει κάπως έτσι στίνεις κανάλι στην, ε, στην Ελλάδα. Εντάξει. όχι ακριβώς έτσι. Με τα ψέματα, εγώ πιστεύει. μόνο. Αυτό αρκεί. Δεν γίνεται ακριβώς έτσι, αλλά περίπου έτσι μπορούμε να το πούμε. Τελεμάρκετι με προϊόντα Βελόπουλο. Ναι, θα τα παρουσιάζει ο πουλής αυτά. Αυτό Κουστάρω εγώ. Αν μου πεις δηλαδή, το κάνω αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Καλή ιδέα μου φαίνεται. Αναφερθείτε στο νέο φαλ του Πολάκη με βίντεο χωρίς μάσκα μέσα σε κλειστό χώρο έξω από την αττική του νοσοκομείου. Ε... Δεν το είδα από αυτό. Εσύ ε, το, το είδε αυτό Θάνο. Με κουράζει η αναφορά στο πολλάκι. Ε, δεν θες πολλάκι. Όχι θα το πω δεν είναι θέμα. Ε, ε, με, εγώ. Με κουράζει αυτός ο τρόπος αντιπολίτευσης. Και... Θα πήγε ο άλλος σαν το ράμπο. Είναι γίδι λίγο λοιπόν, Πολάκης. Πήγε ο άλλος σαν το ράμπο. Και ήτανε στο σωτηρία και για, ας πούμε με ένα καλό σκοπό ότι, α, εγώ, ότι να ορίστε κάνω αυτοψία, σωτηρία και με τις μεθ και λοιπά και βγήκε μετά χωρίς μάσκα στο, στην κάμερα. Έξω από μονάδα εντατική θεραπεία. Θα μου πει: μπορεί να κάνει τεστ μπαίνοντα πάλι. Σε, test, σε σ ανοιχτό, σ ανοιχτό, σ ανοιχτό, σ ανοιχτό χώρο δηλαδή. Σε κλειστό, έξω από τη μέθηνε ρε. Έξω την κλιν, Δεν έχει το βίντεο. Δεν το έχω δει το βίντεο. Α, τέλειο. Ε, είναι το, είναι πριν, έξω από την. Ε, το, την. είσοδο. Ε, την είσοδο των μονάδων εντατικής θεραπεία Την πτέρυγα. Ακούγεται λίγο λάθο αυτό. Έτσι όπως Επικοινωνιακά τεράστιο. Μου φαίνεται όχι μόνο <laughs> επικοινωνία. Δύο μέρε μετά το τσιμπόρσι. Όχι ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν γίνει 10 πράγματα εκεί πέρα, ε, εντάξει, ε, πριν από αυτό, Μπορεί να σου έκανα τεστ το απόγευμα, ε, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, ότι, δεν ναι, ναι. Και αυτό με την... Ε... Και πήγα σήμερα ο Τζανακόπουλο με την ε... Γεροβασίλη και κάναν καύτοψη, κάνα <laughs> ανακαλύψουν και το χθεσινό και ζήτησαν την παρέτηση του διοικητή του Σωτήρια γιατί αναπαράγεται και αναπαράχθηκε στην Βουλή, είναι ένα συνολικό θέμα αυτό και από το Μητσοτάκη και στην ανακοίνωση θυμάσαι, έπαιζε το Τιζεράκη τη Σέρτα από κάτω 59 μέτρα στο σωτηρία και λειτουργούν οι 9, οι 12 με το ίδιο προσωπικό και είναι δωρεά τη βουλή. οπότε προφανώς η Βουλή έχει λόγο στο να δει πώς πάει η δωρεά τη. αυτό έχει γίνει η σωτηρία οι δωρεές αυτές όταν λέμε ότι κάνει δωρεά η Βουλή εννοούμε ότι κάνει δωρεά τον εξοπλισμό δεν έχει λόγο για την στελέχωση μετά Όχι. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορείς να φτιάξεις μια θέση, μια κλίνη μεθ. Δεν Γιατί γίνεται. αυτό που λένε οι γιατροί είναι ότι οι κλίνες μεθ είναι πρωτίστως το εξειδικευμένο προσωπικό που της λειτουργεί. Ναι, και αυτό που γίνεται είναι ότι το ίδιο προσωπικό απλώς λειτουργεί περισσότερες μεθ. Οκ. Okay. Οπότε η κοροϊδευόμαστε. Η... Πιστεύω παιδιά ότι δεν σας λένε πάντα αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα αν σας... Ταράζομαι αυτό που λέω. Ο Πολάκης ρε παιδί μου. Ο Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγκεντρώνει πάρα πολλά άδικα πειρά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ε, καπνίζει σε κλειστούς δημο, δημόσιους χώρους. Είναι κάπως, ε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι ματσίλα, κριτικήλα, γιατρίλα, όλα μαζί, αντρίλα. Όλα πολύ αποθητικά χαρακτηριστικά. Τα οποία για ένα διάστημα είχαν πάψει περίοδος τρίτου μνημονίου ο Πολάκης mm. ήταν αυτός που δεν θα υπέγραφε με τίποτα τη σύμβαση για τη Fraport γιατί ας πούμε γιατί είχε μέσα και, το, και για το ΕΚΑΒ και για το ΕΣΥ τι γίνεται παράδειγμα ξέρετε πως υπέγραψε ο αμέσω αμέσως υπέγραψε Ό, να λέμε με πράξεις τώρα mm. λοιπόν παρόλα αυτά ο Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι έχει προσφέρει στην ερευνητική δημοσιογραφία έτσι δεν είναι Καταγγελίως στι Γενικές Γραμμές δεν, η εικόνα που έχουν είναι ότι δεν έχουν κρεθεί yeah, ανυπόστατες παρότι... σε αυτά δεν λέει. Ναι, ε, παρότι λέγονται εκεί πέρα με κεφαλαία και με πολλά θαυμαστικά και τέτοια ε, δεν έχουν... Ε, δεν είναι κάποιος ο οποίος λέει... Δεν είναι ο Γιάννης Λοβέρδος του ΣΥΡΙΖΑ κάποιο που αρπάζει κάτι που βρίσκει χωρί να το έχει κοιτάξει και το λέει. Ε, τώρα... Η αλήθεια είναι ότι ως περσόνα εμένα μου είναι κάπως αποθητική. Αλλά είναι πολύ χαμηλό επίπεδο αντιπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία γιατί πάντα κάθε φορά ο Πολάξης είναι ένα σύμβολο αυτής της τραχύτητας την οποία η Νέα Δημοκρατία ε, αντιμάχεται με τι? Με το ηρωνικό υφάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τι την αντιμάχεται με το δηλαδή, Μάκητο τον Άθων, τον Γεωργιάδη το Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο ναι, ναι. Το Γιάννη τον Λοβέρδο ναι. Το Στέγιο το Πέτσα, Τώρα μου είχε αρέσει αυτό, θα τους βάζω όλους έτσι ε, Ναι, είναι υποκριτικότατο Δηλαδή σε πειράζει τώρα Έχει τον άλλον εκεί πέρα Το, το, το, το ράμπο της φακής, ας πούμε, Που ήταν και σήμερα στα, Μαζί με τους ματατζίδες στο Πολυτεχνείο Τον Μπογδάνο, σε πειράζει το ύφο του πολάκι. Εν τω μεταξύ Ακόμα και, ακόμα και εδώ ο... ο Τσίπρας είπε σε μια φάση έκανε ένα λάθος Δεν έγινε μεγάλο θέμα Είπε έκανε ένα λάθος ο κύριος Πολακά Κάπου το ανέφερε αυτό Κλείθηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας Μπορείς να πεις ότι κάτι έκαναν δεν... Τα facts εδώ πέρα δεν νοιάζουν Είναι άλλοι τα ίδια, το ίδιο, τα ίδια είστε και λοιπά. Δεν έχουν κάνει τίποτα για κανέναν δικό του Ποτέ έτσι Μόνο για κάτι στελέχη απλώ εγεγραμμένους α πούμε στο που τους διέγραψαν δηλαδή για το Ρωμανό τίποτα με την ανάρτηση που σύγκρινε ε, νεκρούς με δημοσκοπήσεις για ό,τι και αν έχουν κάνει με τον Μποχδάνο που βαρούσε μηνήσεις στο όποιο δημοσιογράφο τον ανέφερε εκεί που βαρούσε μία εσύ Ακρίτα, μία εσύ Μπογιόπουλε μία εσύ... Ε, πότε ήταν, Στη, στην Κουμάντου τίποτα δεν έχουν... για αυτά δεν κουνιέται φίλο, ξέρω εγώ Έτσι, είναι δεν... η... Και στην πραγματικότητα, Κάπως, ε, ε, ε, Εγώ νομίζω ότι εμεί πάντα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι δεν τα, δεν τα πάμε κι Κάπω χρειάζεται να μπορεί λίγο να εστιάσει και στην ουσία. Κάτι λέει κάθε φορά. Κάτι λέει. Αλήθεια, ψέματα. Πρέπει να μπορεί να, να εστιάσει στην ουσία. Με δεδομένο, ξαναλέω, ότι δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο εκφράζεται απρόσεκτα και λέει πράγματα τα οποία πάρα πολύ εύκολα αμέσω διαψεύδονται. Δεν είναι τέτοια περίπτωση και ιδίω σε ό,τι αφορά τον, ε, τον πουλί <laughs> ε, που αναφέρεται <laughs> κάθε φορά με, με πάθος εναντίον του πουλί και το σκάνδαλο με τον πουλί και δεν ξέρω εγώ τι ναι. οπότε ε, όσο αποθητικό και αν είναι αυτός που τα, αυτός που τα λέει αυτά ε, καλό είναι να απαντιούνται στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει αυτό βέβαια. επειδή δεν απαντούν γενικά για τίποτε ε, και στην περίπτωση πολλά, πολλά και κάνουν το ίδιο πράγμα δηλαδή βάζεις μπροστά και πέρα την επικοινωνιακή μηχανή να να θεωρεί τον Πολάκη ότι είναι το, το, σύμβολο, του, το σύμβολο όλης της ε, θρασίτητας και ε, αμορφωσιάς του ΣΥΡΙΖΑ και εν τω μεταξύ είναι, είναι μονίμος αυτό, είναι είναι αυτό τα, που μου έχουν, έφερε... τα έχουν κάνει όλα χάγια με τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βήμα από τον Μπέργαμο κλπ. λοιπά και προσπαθούν να πουλήσουν Α Πολάκης! Κοίτα εκεί Πολάκης! Ναι. Κατα... Κοίτα εκεί πρόσφυγες κοίτα εκεί αριστεροί θέλουν να κάνουν πολλοί πολυ... για το Πολυτεχνείο εντάξει Πεθαίνει κόσμο και οι άλλοι θα, θα κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν σας τώρα πολιτική και κριτική πάνω σε νεκρούς. <ου> ναι, ναι. Αυτά δεν τα κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ε, είναι και 26. Ε, τι θέλα να κάτι θέλω να σχολιάσω. Σοφία Τιβούλτεψη, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, ε, ε... Τι θέλεις. Κάτι θέλω να σχολιάσω τώρα μέσα σε όλο αυτό και... Α, ναι, ότι οι φάσεις που έχει κριθεί ο Πολάκης ψεύτης δεν είναι για τα στοιχεία, είναι για τους χαρακτηρισμούς που δίνει τα στοιχεία. Δηλαδή έχει, κατηγ... έχει καταδικαστεί πρωτόδικα. Δεν θυμάμαι αν έχει πάει δεύτερο βαθμό για συγκοφαντική δυσφήμιση, αλλά όλο είναι για το πώ τον τίμησου χαρακτηρισμού. Λοιπόν, δεν δηλαδή είχε ένα έγγραφο και πάλι τα πάντα. Είχε πάλι δίκιο, είχε δίκιο σε αυτό <laughs> που έλεγε. Ω προ το έγγραφο. <laughs> ναι, γιατί έλεγε ότι δεν αμφισβητήθηκε επί τη ουσία αυτό που έλεγα, αλλά κατηγορήθηκε γιατί ήταν ε, ε, γλώσσα ανήκεια και δεν συνάδει με, την, ε, με, το, ε, με το αξίωμα του δημόσιου. Με το αξιωματούχο, κάπω ε, έτσι. Τέλο πάντων, δεν αφορούσε την ουσία τη υπόθεση η καταδίκη. Δεν ήταν διάψευση τη ε, ουσία τη υπόθεση το, το ζήτημα. Δίκιο είχε σε αυτό. Αλλά εντάξει. Λόγοι των ανέφεραν ω παράδειγμα προ αποφυγή, παρά που παραπλάνησε η αντιπολίτευση. Παράδειγμα προ αποφυγή, λέτε, τι, τι να κάνει, το διαγράψει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είναι. Έχει κάνει ένα ρόλο, ρε παιδί μου. Με, με έναν τρόπο. Δεν... δεν με πήθη γενικά κιόλα. όλας το κόμμα να το διαγράψει. εδώ μπαίνει το θύμα ε, ετεροκαθορίζεις γιατί το βαράνει άλλοι λοστ Body έχει κάνει ένα φώτος επαγγελματικού επίπεδου είναι η σημαία του The Press Project που ανεμίζει δεν είναι και τόσο δηλαδή, okay, είναι επικοινωνιακά είναι τεράστιο φάλο αυτό που έγινε με τα μέτρα και η ματσίλα εκεί πέρα εμείς τα διασκεδάζουμε και δεν ξέρω εγώ τι αλλά μπορεί. Αν, τι να σου πω τώρα. Δεν με νοιάζουν και τα σοκομματικά του Ήριζα. Κάτσουν να τα βρούνε. Το παράδειγμα ήταν είναι ωραία, αλλά. Να, να, και αν να δεν κάτι. είναι πολλά ξηρανταξί, θα βρεθεί τώρα σοβαρή να είμαστε. Θα βρεθεί κάποιο άλλο. Την άλλη φορά είχαν. Ποιο ήταν που έκανε τη επίθεση. Κεραμένο ήταν, Ο Γαβρόγλου δεν είχε κάνει. Μέσα σο, Ο Γαβρόγλου Από αυτό το... που δεν, αν αν που δεν το περιμένει, καταλαβάνε... ξέρω Οι γυναίκε με τα μαθηματικά. Πάρτε εκεί πέρα. Ό,τι ε... να είναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το, το μόνο που πρέπει να θυμάται κανείς όλη αυτή την ιστορία είναι ότι τουλάχιστον για μας που σχολιάζουμε και δεν προσπαθούμε να κερδίσουμε πόντους στην, στο σκυλοκαυγά που γίνεται υπάρχει μια υποχρέωση να, μπορέμε, να, να μπορούμε να διακρίνουμε το ουσιώδες σε όλο το χαμό που γίνεται, σε όλο το χαβαλέ στα ψευτοαστεία του, του Μητσοτάκη τα οποία βρίσκω πάρα πολύ ενοχλητικά και χιδέα Χρειάζεται να μπορεί κανεί να διακρίνει τι από αυτά που συζητάμε παρόλα αυτά περιέχει ένα ψήγμα ουσία που πρέπει να απαντηθεί. Αυτό θεωρώ ότι είναι η δική μα δουλειά. Γιατί για όλη η φάση με τον Πολάκη, για μένα ο Πολάκη είναι σύμβολο τη κακή ποιότητα τη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, ξαναλέω, ούτε εμένα μου αρέσει ο τρόπο, το εδώ δεν πρόκειται για τον τρόπο. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναγνωρίσουμε τι πρέπει να συζητάμε και τι πρέπει να γίνει γι' αυτά. Και εδώ πέρα ο Πολάκη χρησιμοποιείται ω σημαία τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε αντιπαραβολή με τον τόσο μιλίχιο και πράω τσιόδρα. Είναι όλο Ξς... όλο μια, μια ανοησία. Όχι, μα... Α, αυτό, είναι το, το, το, το τσια... αυτό το. είναι το αστείο. Αυτό είναι το αστείο. Ότι εμένα μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα κιόλα που έλεγε ε, πώ θα διαχειριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ την πανδημία. Κυλό, παιδιά, από πού προκύπτει τώρα αυτή η σύγκριση. Από πού προκύπτει αυτή η σύγκριση. Δεν έχουν αντίστοιχα αξιώματα. Και δεν είναι καν υπουργό υγεία ο. Ο... ο Τσιόδρας Είναι κάποιος άλλος που δεν τον πολύ θυμάστε Και δεν σας τον πολύ Αλλά στην πραγματικότητα Επειδή όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα επικοινωνιακό Κλωτσομπουνίδι εκεί πέρα Όπου στην πραγματικότητα προσπαθούν όλοι να σκοράρουν Επό με εξυπνάδες Δεν μένει τίποτε από αυτό που μας νοιάζει να κάνουμε Εγώ νομίζω ότι και με τον Τσιόδρα Μια χαρά το χειριστήκαμε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δεν. δεν νομίζω ότι θα και για του δύο μπορώ να το πω αυτό. Εγώ ήμουν hey, hey, hey. απολύτω σίγουρο από την αρχή ότι δεν υπάρχει λόγο να, να συμμετέχουμε κι εμείς στην θεοποίηση του, του Τσιόδρα. Δηλαδή, γεωγραφίες δεν τα κάναμε για κανέναν, λόγο μα κόπησε. Αξιρεπαιδί μου, δεν θα το κάναμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ευρύτατα αυτό. Και από, από όλου υπήρχε. Και τι καλά και τι πράο και, και αυτά. Ε, και σιγά σιγά, τώρα νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε, το... είμαστε ήδη μόνο στην αρχή του ο τι θα καλά. ακούσει ο Τσιόδρα. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν κι άλλα. Και ιδίω όσο χειροτερεύει η κατάσταση, παιδιά, να σα πω κάτι. Αυτό είναι το τίμημα όταν δανείζει το όνομά σου για να γίνεται πολιτική διαχείριση. Γιατί κάποια στιγμή θα σε πετάξουν εσά αντιστημμένοι λεμονόκουπα και θα έχει αυτό το ύφο που θα είναι πάλι κλαμμένο για άλλου λόγου. Γιατί αν ήθελες να τηρήσεις μια επιστημονικά αξιοπρεπή στάση Θα το έκανες από την αρχή Και θα μπορούσες να κρατήσεις και τις αποστάσεις εκεί που πρέπει Τώρα δεν γίνεται Ά, και Θα μπορούσες από ένα σημείο και μετά να μείνεις στο περιθώριο Ως μια συγκεκριμένη ε, φωνή Να μιλάς Αυτό που πάει να γίνει Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται και στο Η πρώτη αναφορά έγινε του κ. Πες ανέξω και η ειδική Στη Θεσσαλονίκη Πε ανέξω ειδικοί. Δεν το ξέρω Ό,τι ξέρω είναι από τις συνεντεύξεις ειδικών και τις δημόσιες εμφανίσεις τους, που λένε εμείς το λέμε. Έχουμε πρακτικά για να δούμε ποιος έπαισε έξω από τους δύο. Δεν έχουμε. Γιατί, γιατί δεν θέλουν να κρατάνε πρακτικά από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχουν πρακτικά έτσι, να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Μην τα, να, τα ζητ... να λέμε πού είναι τα πρακτικά, πού είναι τα πρακτικά, αλλά δεν νόμιζα ότι αυτή η επιτροπή έχει πρακτικά. Όχι, λένε ότι δεν έχουν. Λένε ναι, ότι... ναι, το και ναι. στο ντοκουμέντο. Μπορούμε ότι... να υιοθετήσουμε είναι... εκείνη την πληροφορία του ντοκουμέντο. Ναι. Δεν πιστεύω ότι. Ναι. Λένε ότι ναι. τηρούν συνοπτικά πρακτικά, τα οποία δεν, δεν διανέμονται σε αυτού που έχουν λάβει μέρο στην Επιτροπή. Τρεχαγύρευε. Ναι, εντάξει, easy, έχει δίκιο. Είναι ώρα για διάλειμμα. Σε λίγο πάλι εδώ. Ράδιο Καραντίνα, με σύνθεση που θυμίζει πάρα πολύ από μακριά τη φάρμα, αλλά δεν Καλένα, είναι. Πίστευτο. είμαστε. Ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής σε ράδιο καραντίνα όμως. Από το στούδιο είχε έδωσε. Στρέψαμε. Ακούτε το ράδιο καραντίνα. Μας λέει αναστάσει να μην κόψει τους Beastie Boys. Τους κόψαμε. Κόψατε τους Beastie Boys. Φοβερό. Σκάνδαλο. Θάνο. Ε, εσύ είσαι ικανοποιημένος με τον επιστημονικό λόγο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή όταν λέει παιδί μου προθυπουργός ότι Παι, παιδιά στα μέσα μεταφοράς δεν κολλάει, το mm -hmm. έχω κοιτάξει. Mm -hmm. Υπάρχει μια έρευνα στην, ε, στη Γαλλία. Σε καλύπτει ή έχει πάλι παράπονα? Ποιο το λέει είναι η απάντηση. Δηλαδή μονίμως αυτά είναι ποιο το λέει. Που είναι τα επιδημιολογικά, τα επιστημονικά δεδομένα που είναι αυτό το πράγμα που μου λες αυτή τη στιγμή να προκύπτει. Αν δεν προκύπτει από κάπου, αν δεν συνοδεύεται από κάτι, δεν κάνουμε μια επιστημονική συζήτηση, κάνουμε μια συζήτηση με πολιτικά επιχειρήματα, μπορώ να π είναι πάρα πολύ απλό Ναι, sorry, με την καραντίνα έχω γίνει πιο όμω. Ε, γιατί είναι και προσβολή της ε, νοημοσύνης και της ε, λογικής μας Σε κάποιο σημείο Η διάψευση ήρθε πάρα πολύ νωρίς Χωρίς να αναφερθούμε τι είναι αυτή η έρευνα Τη Γαλλία και Και το τι πιάνει και ποια είναι και λοιπά Έγραφε ριζοσπάστη Από την ε, από αυτοψία της... Ε, ε, ε, τη ομάδα μισό να το βρω ε, είναι επόπτες της δημόσιας υγείας, έκαναν αυτοψία 6 Νοεμβρίου στο σταθμό ομόνια και σου λένε παρά το ότι όλοι οι επιβάτες φορούσαν μάσκες, υπάρχει σύνοστισμός και υπάρχει κίνδυνος για σποράς του ιού και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε ε, περισσότερο ένα αρμόδιο κλιμάκιο που μπορεί να κρίνει για το τι συμβαίνει όταν βλέπει μία εικόνα σε ένα σταθμό, είδε μία εικόνα σε ένα κεντρικό σταθμό τη Αθήνα, μία από τι πάρα πολλέ που παρατηρούνται καθημερινά στα μέσα κοινωνική δικτύωση και κατέγραψε τις, ε, ε, τα συμπεράσματα. Στην αποβάθρα του μετρό, με κατεύθυνση ελληνικό, επικρατούσαν συνθήκε συγχρονισμού. εντός του σερμού του μετρό, επικρατούσαν σε κάθε βαγόνι συνθήκε συγχρονισμού και τα καθίσματα ήταν σχεδόν όλα κατηλημένα. Στην αποβάθρα του ΙΣΑΠ. Και, και προ τι δύο κατευθύνσει επικρατούσαν συνθήκε συγχρονισμού. Εντό του σύρμου του ΙΣΑΠ επικρατούσαν σε κάθε βαγόν οι συνθήκε έντονου συγχρονισμού. Τα καθίσματα ήταν σχεδόν όλα κατηλημένα. Η συχνότητα των δρομολογίων της στη του ελέγχου ήταν για το μετρό και τον ΙΣΑΠ τα 4 και τα 9 λεπτά αντίστοιχα. Άποψη τη υπηρεσία είναι ότι για να αντιμετωπιστεί το αρνητικό αυτό φαινόμενο και να το μέτρο τη αποστασιοποίηση θα πρέπει τα δρομολόγια των σειρμών να γίνουν πιο συχνά, αποσυμφορώντα έτσι τον χώρο των αποβαθρών. Όσο και των βαγονιών των σύρμων Απίστευτο Κύτα να δεις που είμαστε λημοξιολόγοι ρε Η αλήθεια είναι ότι Έτοιμο το έχουμε ε, τα πετυχαίνουμε Έτοιμο το έχουμε παιδιά Είμαστε πολύ κοντά ε, Τι να πω ρε, παιδί μου ε, Έχω την εντύπωση Ότι είναι μερικά πράγματα που αμασε σε Στα μούτρα σου ε, Μπορεί και να το καταλάβεις Ξέρω εγώ λίγο αν έχει την όρεξη να, να το σκεφτείς και δεν πολύ τεμπελιάσεις είναι πολύ πιθανό ότι θα το, ότι θα το καταλάβεις. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι, τι πιστεύει ο Κεριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή τι έχουμε καταλάβει άμα βάζεις πολλούς μαζί κολλάει. Γιατί να μην κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πολύ μαζί και στριμωγμένοι επειδή κάθονται για λίγο δεν κάθονται για λίγο. Είναι χρόνος που, ε, καταρχάς, αυτό είναι κάτι που λειτουργεί σωρευτικά. Mm -hmm. Και με βάση τα όσα ξέρουμε για τη συμπεριφορά του, του ιού και, την, και τους τρόπους μετάδοσής του, δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση το να μην, το να μην κολλάει. Το λες και εσύ, ό, όπου είναι πολύ μαζί, ε, δεν, δεν θέλει φιλοσοφία ρε παιδί Όπου μαζεύονται στριμωγμένοι άνθρωποι σε κλειστό χώρο, όπως είναι δηλαδή, τα μέσα μαζικής ε, μεταφοράς, δεν, ε, έχουμε μετάδοση του, του mm. ιού. Γιατί να μην ισχύει αυτό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή δεν θέλει ο άλλος να βάλει λεωφορία. Mm. Δεν mm. καταλαβαίνω, δηλαδή. Πόσο... Ναι, εντάξει. Και στο, στο πιγενέλα, δηλαδή δεν, υπέ, δεν ισχύει ούτε καν το, θα, το μαγιορκίνιο επιχείρημα περί τάξεων, ότι είναι ένα κλάστερ και... Ο, τα παιδιά εκεί πέρα συναναστρέφονται μόνο το ένα το άλλο στην κλειστή τάξη και δεν, δεν επικοινωνούν με τα άλλα τμήματα γελάει ο πλανήτης και λοιπά εκεί πέρα μπαίνει ο κόσμος βγαίνει ο κόσμος έρχονται μούρι με μούρι μπορεί να είσαι μούρι με μούρι άμα έχει και πάρα πολύ κόσμο και είσαι ο ένας πάνω στον άλλον είσαι δίπλα μπορεί να μεταδοθεί και μέσω τη ε, αφή ε, για να Προφανώ εννοώ να πιάσει, ξέρω εγώ, το, να υπάρχει τα γονίδια, να υπάρχει το ιό στα χέρια σου, να πιάσει τον άλλο, άλλο να φτιάξει λίγο τη μάσκα του και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν αυτά τα έχουμε ε, κατάλαβει. Μετά δίδεται όπου υπάρχει συγχρονισμό. Δεν λε πολύ ωραία ότι υπάρχει κίνδυνο συγχρονισμού στην πορεία του Πολυτεχνείου, α πούμε. Και το είχε πει και ο Μητσοτέ. δεν ξέρω τι τον έπιασε. Είναι αυτή η αντίφαση. Όπω ξυπνήσει, αυτή είναι η αντίφαση. Δηλαδή, τον είχε στην ανακοίνωση. Στο το Lockdown και λέει ναι, θα θέλαμε περισσότερα λεωφορεία. Μετά είπε τι να κάνω, Τα γεννήσω. Αυτό δεν είχε στον Τζιόδρα που έλεγε ε, ε, ε, είναι ασφυκτικέ οι συνθήκε. Το κατανοώ. Ε, είναι δύνατον όμως να επενδύσουμε σε, με, σε με, περισσότερη μεγαλύτερη άνεση. Τα μήμη μη γνωρίζουν ότι προσπαθούν. Εμεί, σαν επιστήμονε, το λέμε συνέχεια. Μια το κομμάτι που μίλησε ω υπουργό μεταφορών και έφαγε όλη την κριτική δεν είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στα μέσα μαζική μεταφοράς αυτή η δήλωση αυτό δεν λέει J.Bakeoff ε, γιατί ρε να πάρει τώρα λεωφορεία και να του μείνουν ε, μετά ρε εδώ παραλίγο να πετάξουμε λεφτά στις ΜΕΘ μία από τις αστιές παρεμβάσεις των ημερών ήταν που ο γλωσσολόγος ο Φίβος Παναγιωτίδης που έχει γράψει αυτό το πολύ ωραίο bestseller για, mm -hmm. για τη γλωσσολογία το μίλα μου για γλώσσα επειδή έλεγε ο πρωθυπουργό ότι θα είχαμε ξοδέψει ένα σωρό λεφτά με την επίταξη, του λέει, λέει εξηγήστε του κάποιο από τους συμβούλου του τι σημαίνει η λέξη επίταξη, γιατί φαίνεται ότι ενικίαση. αγνοεί. γιατί αγνοεί το περιεχόμενο της <laughs> λέξης Πιστεύετε ότι είναι, ενικίαση, επίταξη. είναι. Ναι, ναι και ακριβοπληρωμένη κιόλα. Ενικείες και ναι, ακριβοπληρωμένοι ναι, ναι. με δωράκι ο στο βιβιωτικό τομέα. Ο Πέτσας έχει κάνει και μαθηματικά και λέει «Γιες 600 ημέρε. επί τόσες μέρες, επί τόσο και σου θα βγάζει 120 εκατομμύρια». Και στο λέει για μεγάλο ποσό. 120 εκατομμύρια, 6 λίστες, 1,5 σκόλου ελικικού, 60 μεγάλη περίπατη. Και τω μεταξύ, πες μου τώρα αυτό, πώς γίνεται, γιατί το λένε ότι θα έπρεπε να τι έχουμε κλείσει, δηλαδή ότι αυτό... Θα έπρεπε να ψωνίσει να δώσεις τα 120 εκατομμύρια και μετά άμα δεν τις χρειαστείς να έχουν πεταχτεί τα λεφτά. Δεν είναι ότι θα στοιχίσει αν χρειαστούν. Καλά το καταλαβαίνω. Είναι κάτι που το ψωνίζει εκ των προτέρων. Δεν μπορεί να το αφήσει τελευταία στιγμή να πει στον άλλον, ξέρεις κάτι, έχω πανδημία, πεθαίνει κόσμο σε πίταξη. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, είναι... Αυτό, είναι, δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αυτό δεν γίνεται. Δεν, δεν μπορεί να το πει. Σύνταμα. Ρε παιδί, μου τώρα, πολέμου... αυτό που λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό δεν μπορούσε, να το, ε, δεν μπορούσε να το κάνει. Και είναι και πιο μεγάλο από αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι οι ιδιωτικές κλινικές δεν νοσηλεύουν περιστατικά κορονοϊού. Αυτό είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί έτσι. Σου οι άλλοι λογικά δεν θέλουμε. Παίρνουν όλα τα υπόλοιπα περιστατικά. Σε περίπτωση που υπάρχει επίταξη, αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνουν ό, όλο το δυναμικό των ιδιωτικών κλινικών στη διάθε, σε μια κεντρική διαχείριση, στη διάθεση του κράτους. Δηλαδή, και είναι το κράτος και λέει, ωραία, στο μετροπόλιταν, ας πούμε, εκεί πέρα θα έχω καρδιοχειρουργικό ή εκεί πέρα θα έχω COVID, ώστε στα νοσοκομεία να έχω και από τα δύο. Ή θα έχω αυτά τα πέντε νοσοκομεία μόνο για τέτοιο, εκεί θα είναι το ένα, εκεί θα είναι το άλλο. Μπαίνει σε ένα σχεδιασμό. Και μετά τα διαχειρίζεσαι εσύ ως κράτος, όσο θε και πληρώνει τα λειτουργικά. Όχι αποζημίωση, δεν αγοράζεις. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα τα πληρώνουμε σε, σχεδ... σε κάτι παραπάνω από διπλάσια τα νοσύλια. Εκεί πληρώνεις την αποζημίωση για τον εξοπλισμό. Ευχαριστώ πολύ, τα... Ευχαριστώ πολύ κύριε Καναλάρχη, ε, ε, κανα... κλινικάρχη. Η επιχείρησή σου πρακτικά κλείνει. Σε αποζημιώνω για, για, το... για τον εξοπλισμό και για το, προσω... πληρώνω το προσωπικό. Το προσωπικό μου ανήκει για αυτό το διάστημα. Προβλέπετε στο Σύνταγμα αυτό το πράγμα, δεν λέω κάτι παράλογο. Ε, από είναι τα μέτρα στήριξης παρέα με τις άλλες επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω πανδημίας. Παρακαλώ πολύ, σερβρίστετε. Ο λέει πολύ χιδέο ο υπολογισμός του. Πετσαβάζεις τον υπολογιστό 1600 και κάθε κλείδι, ενώ το κόστος των μέθοδη πλασίασαν οι ίδιοι. Εν τω μεταξύ, αυτό το σενάριο που περιγράφει ο Θάνος, όλοι παιδιά, είναι πολύ, πολύ ακραίο. Είναι πολύ ακραίο. Αυτό, θα... αυτό δηλαδή είναι σενάριο πολεμικό πια. Θα ήταν σαν να είχαμε υγειονομικό πόλεμο. Όχι, ε? Ρε. Ε? Αυτό είναι. Πίστες. Γιατί λέμε τώρα ότι αυτά είναι που θα χρειαζόταν να γίνουν σε περίπτωση που αποφάσιζες να πάρεις τα σοβαρά ότι πεθαίνει κόσμος. Αλλά έλαντε που τώρα, ακόμη και μπροστά στους θανάτους, και αυτό είναι πραγματικά το με μεγάλη διαφορά το πιο σοκαριστικό γεγονός όλης αυτής της περίοδο. ότι ακόμη και μπροστά στους θανάτους η ιδεολογική μάχη εναντίον του δημοσίου έρχεται πάντοτε πρώτη στις ε, Τη κυβέρνηση. Και... Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό για μένα. Ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή βάφουν τα χέρια του μέμα ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή έχουν με τη συμπεριφορά του προετοιμάσει του θανάτου συμπολιτών μα, έχουν θωρακιστεί επικοινωνιακά εξαγοράζοντα δημοσιογράφου που θα λένε πρώτον ότι κάναν ό,τι περνούσε από το χέρι του, δεύτερον ότι αυτό έχει συμβεί και σε προηγμένες χώρε τη Δυτική Ευρώπη. Συνεπώ ήταν εντελώ αδύνατο να αποφευχθεί στην Ελλάδα. Και αυτό του φτάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει εντελώς συνειδητά προκειμένου να μην μπορούμε εμείς να λέμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της πανδημίας ότι α, τώρα στα σκούρα στο δημόσιο στρέφεστε, προκειμένου να μην μπορούμε να λέμε αυτό γιατί θα κάνουν κανένα βήμα υπέρ του δημοσίου. Και εδώ πέρα, εντάξει, εγώ να, να καταλάβω το, το θέμα με τους ε, μόνιμους που λένε ότι... Τι θα γινόταν δηλαδή, αν τους έπαιρνες αυτούς και σου μένανε, ε, θα είχες ενισχύσει την δημόσια υγεία. Αυτό θα γινόταν. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι και καταστροφή, ενισχυμένη δημόσια υγεία θα είχες. Καλά είναι μεταξύ τώρα, είναι και λαθροχειρία από άλλο λόγο. Ο, το, το θέμα της επίταξης ακούστηκε στην ε, πρώτη φάση της πανδημίας, ε, το Μάρτιο, όπου, ή, όπου δεν ήξερε τι να περιμένεις. Ωραία. Μετά, εντάξει, όπω η πανδημία έφυγε κάπως από την επικαιρότητα. Εκεί κάπου το Σεπτέμβριο Πέτσας μέσα στη δικαίωση ε, βγήκε και είπε αυτό το. Α, έκανε αυτή τη δήλωση, ότι κοιτάξτε, αντί να πει ότι απλώ την Κοιτάξτε άμα κάναμε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μην γλιτώσαμε λεφτά. Εντάξει, η επίταξη δεν θα, θα μπορούσε να μην είναι να είναι όπω έκλεισαν άλλε επιχειρήσει. Δηλαδή, όσο υπάρχει. Το πρώτο κύμα της πανδημίας, το δεύτερο κύμα τώρα, κάνεις ό,τι κάνεις με την εστίαση ας πούμε. Γιατί η εστίαση έμεινε κλειστή, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο. Από όσο θυμάμαι, όχι, ξανά άνοιξε. Βγάζεις από σχεδιασμό και μετά το ξανακάνεις. Τι να κάνουμε, δεν είναι το ίδιο. Αν είχαμε και δύο φορές πόλεμο και διάμεσα ανακόχη, να γινόταν και αυτό. Ε, μας γράφει ο ε... Να σε λέει νεκροθάφτια από το πρωί μέχρι το βράδυ, να αναγκαστείς Σωστό είναι αυτό, μέτρα. ναι. Ε, τάξ. Σωστό είναι αυτό ότι παραπέτασμα, δεν είχε σε καμία αντιπολίτευση να σε πιέσει και να σε λέει νεκροθάφτια από το πρωί μέχρι το βράδυ για να αναγκαστείς να πάρεις ε, μέτρα. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά όταν έχεις μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει όλο το επικοινωνιακό σύστημα εναντίον τη. Mm -hmm. Γιατί αυτό θα συνέβαινε. Θα ακού ακούγαμε... Έχετε παρατηρήσει τώρα κάτι γιατρού που που και που ξεσουμίζουν και λένε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία του και του ακούμε με έκπληξη πώ και πέρασε αυτό που είχαν να πούνε. ή που του καλούν και του ρωτάνε για το Πολυτεχνείο. Ε, αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θα ακούγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τις κραυγές αγωνία των γιατρών. Αυτό θα γινόταν, παιδιά. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Καλά και άλλα θα ακούγαμε. Τώρα mm. κλείνουν την εστίαση. Ό,τι να θα ακούμε. Ό,τι να Κλείνουν την εστίαση και πώ τολμάνε κομμουνιστές και άρθρα για το αν θα ξανανοίξει η χώρα και μήπως το εκμεταλλευτεί ο Τσίπρας για να μας κάνει Βόρεια Κορέα θα είχαμε στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown και λοιπά, και τέτοια ε, και σιγά τον κίνδυνο και χάθηκε η οικονομία θα εκτίθεταν ξανά και ξανά γιατί βλέπετε ότι δεν είναι κάτι σταθερό το πως πάει η πανδημία οπότε θα βρίζανε από εδώ και από εκεί μία yeah. χάση, ότι ήταν π.χ. σίγουρα το Μάιο θα, υπήρχε φων... θα υπήρχαν φωνέ που θα λέγανε Καταστρέψαν την οικονομία με το lockdown. Πόσο μα κόστησε το lockdown, κατά το πόσο μα κόστησε που έκλεισαν οι τράπεζε, θα μου πει, εντάξει. Μα παντού δεν έγινε. Έχουν σημασία αυτά τώρα. Το παντού έγινε. Δεν κλείσανε και τι τράπεζε, δεν κλείσανε κανένα γινότανε, γινότανε, και κανένα βαρουφάκι. Κλείσανε ναι. λόγω ότι σταμα... σταμάτησε η ρευστότητα από την Ευρώπη. Ναι. Πολύ απλό το τι έγινε. Ναι. Τέθηκε ποτέ συζήτηση. Όχι. Όχι όχι δεν χρειάζεται δεν, Είναι αδιαπέραστο το, το τείχος από, από επιχειρήματα Απλώς λέω ότι σε εκείνη την περίπτωση Καταλαβαίνεις ότι θα ακούγονταν αυτά που είναι σημαντικό να ακουστούν Για την ουσία του, του ζητήματος Και η αλήθεια είναι όπως μου έλεγε ένας, ένας γιατρό Ότι ε, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει μέσα στην σύγχυση της ε, περίοδου Είναι λογικότερο για την αριστερά να αξιολογεί υψηλότερα τη ζωή και την υγεία είναι λογικότερο για την αριστερά παρότι εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα ελευθερίας λίγο ανάποδα ε, είναι λογικότερο για την αριστερά να επιθυμεί ε, την προστασία των, ε, των ζωών και για, την, ε, για τους ε, φιλελέδε να επιδιώκουν πάση θυσία και με κόστος σε ανθρώπινες ε, ζωέ να κρατήσουν την οικονομία ανοιχτή αυτή είναι η φυσική ε, ιδεολογική προέκταση της ε, θέσης του καθενός Αλλά... mm, mm. Ναι. στην πράξη αυτό το πράγμα να από απόλες τις ε, πλευρές γιατί υπάρχουν ε, και στη δική τους πλευρά υπάρχει η χαρά του lockdown και η χαρά των ε, συνεπειών ως προς την ε, καταστολή που μπορεί να έχει αυτό που τις ε, ε, απολαμβάνουν σιγά σιγά και στην αριστερά υπάρχει Αντίστροφα μια απέχθεια προς την, προς την καταστολή η οποία εκφράζεται με έναν αριστερό σκεπτικισμό προς τα, προς τα μέτρα. Στην Αμερική ας πούμε είναι πιο καθαρό αυτό που, αυτό που λέω σε σχέση με την πολιτική προέλευση της αμφισβήτησης των, των μέτρων. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα είχε ένα νόημα εδώ πέρα να προσπαθήσει κανείς κάπως να τακτοποιήσει και να ξεκαθαρίσει τη συζήτηση στο, τη συζήτηση στο μυαλό του. Αυτό... Θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση θα σήμαινε ποιος θα ήταν ο τρόπος για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία της δημόσιας υγείας με το μικρότερο δυνατό κόστος σε καταστολή. Εδώ πέρα γίνονται όλα ανάποδα προφανώ, γιατί είναι η απόλαυση της καταστολής μαζί με την αδιαφορία προς την υγεία. Mm. Εξού και βλέπουμε παράλογα μέτρα. Τα παράλογα μέτρα έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Το 9 με 5 που συζητάμε τώρα και που συζητάμε τι θα γίνει, α πούμε, με ένα μήνυμα για το οποίο μπορεί να γινόταν κατάχρηση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά του κι εγώ που χρειάζεται να μετακινηθούν για την φροντίδα ατόμων που έχουν ανάγκη. Και λε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτρο το οποίο είναι τρισβάρβαρο και παράλογο. Δεν, έχει, δεν βγάζει κανένα νόημα. Από, δεν μπορεί κανεί να καταλάβει τι εξυπηρετεί αυτό το, αυτό το μέτρο, το, το 9 με 5, το να μην μπορεί κανεί να περπατήσει μόνο του έξω. Εντάξει, οπότε στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν προστατεύεται τίποτε άλλο εκτός από την απόλαυση του Χρυσοχοίδη να καταστέλλει. Ε, πάνω σε αυτό, ε, μισώ να το βρω... Και, έχουμε και ένα κείμενο που υπογράφεται από εκατοντάδες ε, πλέον ε, επαγγελματίες της ψυχικής υγείας στην, ε, στην Ελλάδα που ασχολείται που χαρακτηρίζει επίδειξη αυταρχισμού χωρίς την επιστημονική τεκμηρίωση, την απαγόρευση της ατομικής άσκησης και της κυκλοφορίας σε εξωτερικούς χωρούς. Ξεκίνησε από το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών ε, Ιατρίων, είναι ένα κάλεσμα συλλογής υπογραφών. Οι υπογραφές ε, μαζεύονται ε, συνεχώς ε, και μάλιστα έχει ξεκινήσει συγκεκριμένα από το Κοινωνικό Ιατρείο εξ αρχείων. πρώτη υπογραφή είναι της ε, κυρίας Κατερίνας Μάτσα, ε, για παράδειγμα που βάζει το ζήτημα της ψυχικής υγεία την περίοδο του lockdown. Είχαμε ξανασχοληθεί και στο προηγούμενο. Ε, το θέμα του 9 με 5, η απαγόρευση της ε, βόλτας, είναι θέμα υγεία, το, το έχω βάλει αρκετές φορές και εγώ σε, σε κείμενα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, πραγματικά δεν επικοινωνεί με τον, με τον ε, κόσμο. Είναι απαραίτητη η ο διότως τους Είναι θεραπευτικά Προκαλούν ψυχική ανάταση και φόρειο Είναι το ψυχικό αντίδωτο στην καραντίνα και στον εγκλισμό Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη περίοδο Είχαν βρεθεί και Μέσω των τον είχε βρεθεί και αύξηση Μεγάλη των ψυχοτρόπων ουσιών Αντιδικαταλειπτικά κλπ ε, Και είναι ένα από τα ζητήματα που υπάρχουν πάρα πολύ Σε αυτή την καραντίνα ε, Υποθέτω αρμόδιος δεν είμαι, αλλά υποθέτω πιο ενισχυμένο δεύτερη καραντίνα τώρα πιο βαριά η ατμόσφαιρα λόγω νεκρών και κρουσμάτων πιο μεγάλη, όλα περισσότερο πιο μεγάλη ανασφάλεια για την οικονομία και λοιπά και 58. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μοιράσουμε δώρα παιδιά πριν το τέλος της, της εκπομπή θα είναι Τι λες να μοιράσουμε σήμερα, Τηλεοράσει, Ταξίδια, ρε Ταξίδια. Ταξίδια, πού πάμε, στο μαγευτικό πύλιο. Ένα ξενώνα στο μαγευτικό πύλιο. Ε, θα τα λέμε και μετά α, δεν θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί μπορούν να πάνε, Γι' αυτό ρε θα τα λέμε. Ναι, οκ. Okay. κι αν έχουμε κάποιο στο πύλιο. Κάποιο Κοίτα, παίζει, να δούμε το χάρτη. Α, ναι, ναι, ναι γέβαλε. Έχουμε το χάρτη, παιδιά, για να κοιτάμε από πού μα λοιπόν, παρακολουθείτε και τι φοράτε. Εκεί Ασία δεν έχουμε. Βλέπω, Ευρώπη βλέπω γεμίζει η πλάκα, πλάκα. Βλέπω 21 χώρε. Και δεν κάνουμε σέματα, στέλνουμε και θέλετε; Τι είναι εκεί πάνω. Αρχίζω το πάνω, τι είναι Αλάσκα, πάνω αριστερά. Έχουμε Αλάσκα, ε. Εκεί αριστερά, δίπλα στο Καναδά, την άλλη πλευρά. Αλασκανία, Σίγουρα, όχι, κάτι είναι. Ε, Τέλο Ασία δεν είναι. Γιουχάν! <laughs> Θα πέσω μέσα. Λογικά από εκεί θα είναι. Έχουμε... Παιδιά, αυτό γίνεται τώρα επειδή έχουμε δώσει πάρα πολύ έμφαση στα ζητήματα τη πανδημία. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ισχυρό κινέζικο ενδιαφέρον. Όχι, λέω για το ταξιδάκι στη Γιουχάν βλέπω δεν έχουμε. Οπότε... Δεν έχουμε. Νομίζω ότι έχουμε ακροατία όχι, από εκεί. Όχι, όχι όχι, Α, όχι, όχι. Από ε... σαγκά και έχουμε. Ε, τάξη, τάξη. Αν μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς από το εξωτερικό. Τα λέπα μου, πε που θέλει να πα. Μια κουρδιστή κούπα. Τι θέλει ο Βασίλη. Μάλιστα, όταν λε κουρδιστή κούπα, την κουρδίζει γιατί αχνιτσάει εισιτήριο στο βόλο μετά αφήστε το πάνω μου λοιπόν εγώ ουχαν, ναι ουχαν, κανένας λέει, μιλπιέν, θα είναι ε, πιο, πιο λογικό λαμπρινή, ναι. θα ήθελα πάει, λαμπρινή θα βάλεις τέτοια μάσκα ασπίδα σαν του χαρδαλιά πριν την απαγόρευση Α, εγώ ακούω από αλάσκα παιδιά μπι έλα ρε παιδάκι μου μίλα εκεί έχει πάει <laughs> <Δεύαμε και εμείς. laughs> Πού είσαι. δώρο 5 κιλά λάδι Λοιπόν, στην Αλάσκα θα τα στείλουμε. Αλασκανέ, αλασκανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Να πουλάμε λοιπόν. λάδι τώρα, α πουλήσουν άλλα λάδι. Είναι λίγο κακό ο, ο συνειδημό. Ο συνειδημό, ε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήτανε, η ράδιο, το, ήτανε το ράδιο Καραντίνα κάτω ομινά έξω ομινά. Ήταν ένα δύοωρο χωρί μηνά Κωνσταντίνου. Γενικά εξαπλώνεται, παιδιά, η φάρμα. Του ξοπετάμε έναν έναν. Αν έχετε παρατηρήσει, δηλαδή να μην τίποτα εδώ πέρα. Και τώρα που ακούστηκε γι' αυτό για τον Όστη Μονίμαρ, τα δείτε, θα κάνουμε κανένα δυο εκπομπούλε. Έτσι, Τα είχα μου τυχαία τρίτη βράδυ. Ότι αχ, ah, βρεθήκαμε εδώ πέρα και τελικά δεν θα σηγνώμη, κάνουμε. Συγγνώμη, δεν, δεν θα ακούτε από εδώ, θα ακούτε εμά, ξέρω εγώ. Μπείτε στο YouTube, αλλά ναι. μπορείτε να κάτσετε και εδώ. Μετά θα πέφτει το stream του YouTube, θα πέσει το κανάλι. Εντελώ, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, άντε. Καλό σας απόγευμα, αύριο να περάσετε καλά, να πάτε κάπου εξωτικά. Θα έχουμε ανασκόπηση όπως όλα δείχνουν. Να είστε καλά, σας φιλώ. Γεια yeah, σας. Ε, έχει βεσερέμος μετά, τώρα παίρνω τη λαμπρινί. Λαμπρινί! <χι> Ακούτε, δεν το σηκώνει λαμπρινί για να βάλω κατευθείαν ε, το δεν... και στο mm, δε φταί με, εμείς δεν το σηκώνουμε. αλλά έχει βεσερέμος μετά. Λαμπρινί, εντάξει, γράψε με. <χι>